Was counted with the dead I swept the marble chain. πέρα από την εκπομπή Αντίσταση κατά της αρχής και τον ραδιοφωνικό στάθμο 1431 Μας ακούτε λοιπόν μέσα από το ίντερνετ και να πληροφορήσω ότι το τελευταίο καιρό έχουν φτιάξει και τα μεσαία γιατί είχαμε κάποια τηλεφωνήματα στις προηγούμενες εκπομπές Υπήρχε κόσμος που μας έχει πει ότι Ακούει από τα Μεσαία, από το ράδιο. Οπότε να γνωρίζετε και εκεί. Εκπέμπουμε στους 1431 χιλιόκυκλους. Κάθε Τρίτη στις 9 πλέον η εκπομπή από τις 11. Αλλά με το σταθερό ραντεβού της Τρίτης. Σήμερα θα έχουμε τον εκδότη του περιοδικού «Τα Κουρέλια» στο στούντιο για να κουβεντιάσουμε και να θυμηθούμε ιστορίες και γεγονότα από την Θεσσαλονίκη του 80 το πάρκο Ντορέ, τα live στα πανεπιστήμια το DIY, τα αυτοργανωμένα ραδιόφωνα και πολλά άλλα υπό τους ήχους της ροκ και της punk μουσικής Να καλησπέρισω γρήγορα τους καλεσμένους και τους συντρόφους θα άκουσουμε λίγο μουσική και μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση. Καλησπέρα και από μας. Για χαρά. Για χαρά να πούμε ότι το πρώτο είναι από τους Addicts. This is your life. Έλα. Ναι. Mm. Ακούγεις, εντάξει. Οκ. Okay. Λέω το πρώτο είναι από τους Addicts. Το This is your life. Αριχτώ. Είμαστε λοιπόν στην εκπομπή Αντίσταση κατά της αρχής και θα ξεκινήσουμε την ε, κουβέντα μας. Κάναμε και το σχετικό πρόλογο. Οπότε να ρωτήσουμε εδώ τον ε, σύντροφο να ξεκινήσουμε λίγο με το περιοδικό Τα Κουρέλια και ε, το περιεχόμενο, τις ιστορίες ε, που ε, έχουμε διαβάσει τουλάχιστον εμείς και λίγο έτσι πώς και όλα αυτά που έχει γράψει. Γιατί είναι και αρκετά ατεύχη, είναι ένα περιοδικό αρκετά χρόνια βασικά. Οκ, okay, για χαρά και από μένα. Ε, σε σχέση με τα χρόνια, δεν, έχει, δεν είναι και τόσο πολλά τα τεύχη. Δηλαδή θέλω να πω ότι ξεκίνησε να βγαίνει από το 2000... Μέχρι τώρα έχουν βγει εννέα τεύχη. Δηλαδή κάτι παραπάνω από ενάμιση χρόνο περίπου το τεύχος. Εντάξει, μπορώ να διαβάσω και ένα μικρό κειμενάκι το που, έχω διαβα που έχω γράψει σαν παρουσιαστικό ε, του περιοδικού. Να πω το ότι το περιοδικό βγαίνει όταν εγώ ε, έχω κάποια Έχω αποφασίσει ότι κάποια πράγματα που έχω στο μυαλό μου... θέλω επιτέλους ε, να εκδοθούν. Έχει να κάνει δηλαδή με τη δικιά μου τη διάθεση... και τα δικά μου συναισθήματα που μπορείς να το πεις. Ε, γι' αυτό και υπάρχει έτσι αυτή, ας το πούμε, κάπως... Ε, η άνυση, η κυκλοφορία ανάμεσα στα χρόνια. Τώρα, σε σχέση με την ερώτηση... πώς ξεκίνησε το περιοδικό... Όταν το ράδιο το οποίο σήγησε, δεν μου άρεσε η ιδέα ότι αυτή η σχέση που υπήρχε μέσα από το μικροφωνό τη σταματούσε. Δεν θέλησα να το αποδεχθώ σαν μια προσωπική ήττα που θα μου οδηγούσε σπίτι μου. Εξακολουθούσα να έχω κάποιου δαίμονες μέσα μου, μια ανάγκη έκφραση και επικοινωνία. Έτσι αποφάσισα να συνεχίσω μέσα από μια έντυπη περιοδική έκδοση με το όνομα τη εκπομπή με σκοπό να μοιράζομαι τι προσωπικέ μου σκέψει. Να πω δηλαδή ότι ε, το όνομα του περιοδικού, «Τα Κουρέλια», ήταν μια εκπομπή που έκανα εγώ μέσα από το ράδιο τοπία στο 107 και 7 στα FM, εδώ στη Θεσσαλονίκη, για τον οποίο σταθμό θα μιλήσουμε στη συνέχεια, κάπως έτσι εκτενέστερα. Το έρισμά μου ήταν να είναι λογοτεχνικό, γιατί πίστευα ότι κάτι τέτοιο έλειπε από τον χώρο στον οποίο κινόμουν. Δεν με ενδιαφέρει όπως κάποιου αποτύπωση κάποιου μανιφέστου ή πολιτικού ντοκουμέντου, περισσότερο με ενδιαφέρει η προσέγγιση του κόσμου μέσα από προσωπικά συναισθήματα και εικόνε. Επιλογή μου είναι τα κείμενα να είναι ευανάγνωστα και κατανοητά, είναι μια προσπάθεια να περιγραφούν τα συναισθήματα και εικόνε που διακατέχουν ορισμένου από εμά που έχουμε επιλέξει ένα είδο ανταγωνισμού με ενδιαφερει η προσεγγιση του κοσμου μεσα απο προσωπικα συναισθηματα και εικονε επιλογη μου ειναι τα κειμενα να ειναι για και κατανοητα ειναι μια προσπαθεια να περιγραφουν τα συναισθηματα και εικονε που διακατεχουν ορισμενου απο εμα που έχουν επιλεξει ενα ειδο ανταγωνισμου με αυτη την κοινωνία που μα έμαθε να αγαπάμε και να μισούμε με το ίδιο πάθο. Ένα από του σκοπού του περιοδικού είναι με την απλότητα και την ειλικρίνεια να αποδείξει στου επιζώντες του κοινωνικού πολέμου που δεξάγεται κάθε μέρα στι Μητροπόλει του Φανισμού, ότι δεν είναι μόνοι του και ότι απανταχού κολλασμένοι διψάνε για παρέα και εκδίκηση. Είναι δυνατό και όμορφο να φίλου και συντρόφου, με του οποίου μπορεί να μοιράζεσαι τι σκέψει και τα συναισθήματά σου στι 3 ώρα το πρωί. Όταν οι υπηκφυγέ και τα προσχήματα έχουν καταρρεύσει και το αλκοόλ έχει στερέψει. Στα... Στι ιστορίε οι οποίε ε... αναφέρομαι μέσα από τι σελίδε από τα κουρέλια, έχει επιλεχθεί η βιωματική αφήγηση ω περιγραφή των απόψεων, πιστεύοντα ότι είναι ο πιο ειλικρινή και κοντινό τρόπο επικοινωνία. Οι ιστορίε που περιγράφονται είναι αληθινές και υπάρχει συνήθω ένα πρώτο πρόσωπο το οποίο μεταφέρει στον αναγνώστη κάποιες εικόνες ώστε να τι αναλύσει με τη σειρά του καθένας και καθεμία με το δικό του δικό τη τρόπο. Η αφήγηση στι περισσότερες σελίδες γίνεται μέσα από παρελθοντολογικέ εικόνες που είχαν λάβει χώρα με τη δική μου συμμετοχή, τις οποίες έχω ερμηνύψει σύμφωνα με την αντίληψή μου. Ενδεχομένω όμως ο αναγνώστης να μπορεί να τις δει να εξελίσσονται και στο σήμερα με άλλους πρωταγωνιστές, με άλλα πρόσωπα έχει μια αρκετά σκοτεινή και στενάχρονη περιγραφή των αστικών κέντρων και των συναισθημάτων που εξελίσσονται μέσα από τι ιστορίε του. Είναι μια ρεαλιστική απεικόνηση των ανθρώπων που συγκρούεται με το υπάρχον. Κάποιοι παγιοί συντρόφοι που το παρακολουθούν έχουν συγκινηθεί με τον τρόπο που γίνεται η αναφορά του. Σε ορισμένα από τα τέυχη υπήρχε ανάγκη καταγραφή των διαδρομών που χάθηκαν κάπου στην πορεία. Περιγράφονται κάποιε παλιέ ξεχασμένε σχέσει που ανάμεσά του κυκλοφορεί σαν φάντασμα ανάμεσά μα. Κάποιε ανοκλήρωτε καταστάσει που πέθαναν αφού άνοιξαν τον παράδεισο, Κάποιοι ανεκπλήρωτοι έρωτε που, που στιγμάτισαν την εφηβεία, Φίλοι, συντρόφισε, ιδέε και τραγούδια που φοβάσαν να ψελαφίσει το όνομά του, Τον οποίο όμω η ανάμνηση στοιχειώνει του επιζήσαντε εξορίζοντά του στην έρημο του τώρα, Με τη μοναξιά να του συντροφεύει σε κάθε του βήμα. Αναπεριόδου, μπορώ να πω και για ορισμένα. Θεματικά Δεν ξέρω όπως να ρωτήσεις κάτι. στα θα... σα έχω πει. Μήπως να μιλήσω λίγο ακόμα για το θεματικά. Εσύ θα μου πεις. Ε, εγώ βασικά θα ήθελα λίγο να αναφερθώ στι ιστορίες που διάβασα στο τελευταίο τεύχος. Οπότε okay. δεν ξέρω αν θες να τελειώσεις και να, ε... ναι, και να την πιάσουμε την ύμα. Οκ, okay, οπότε ας κλείσω την παρουσίαση του περιοδικού, γιατί ενδεχομένω ορισμένοι φίλοι, φίλες που μας ακούνε να μην ξέρουν ακριβώς το, το περιοδικό. Αναπεριόδους, λοιπόν, μέσα στα κουρέι, έχω μεταφραστεί στίχοι τραγουδιών, τον οποίων η θυματολογία συμπληρώνει το χαρακτήρα του περιοδικού. Έχει συνοδευτεί με και αφήσεις τη εποχή που εξελίσσονται ιστορίες η διαχρονική του αγάπη για τη μουσική συνοδεύει τη ιστορία της μοναξιάς, μελοποιώντας έτσι τις σκέψεις και τα συναισθήματα που φαίνονται μέσα του. Τώρα, σε σχέση με τη συνεργασία που έχω κάθε φορά ε, σε διάφο με διάφορους φίλους και φίλες, κάθε φορά απευθύνομαι σε συντρόφους συντρόφισσες, ώστε να συνοδέψουν το έντυπο με δικά σχέδια, σκίτσα, χαρακτικά, γκράφτη ή σχέδια ποτατού.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 Σύντροφοι-συντρόφησε βοηθούν στο στήσιμο, στην επιμέλεια, στο συντακτικό, στην παροχή πληροφοριών και στη διακίνηση. Σε σχέση τώρα με του εμπροβληματικού θεσμού. Πιστεύω πω ακόμα και η προσωπική έκφραση, αν δεν θέλει να μεσολαβείται από τι εμπροβληματικέ σχέσει, οφείλει να στηρίζεται σε ένα περίγερο αλληλεγγύη. Η βασική οικονομική στήριξη γίνεται από ένα κύκλο φίλων, συντρόφων και συντροφιστών, οι οποίοι κάθε φορά αναλαμβάνουν να μαζέψουν λεφτά ώστε η συγκεκριμένη απόπειρα να διατηρήσει τα στεγανά της. Έτσι, η προσπάθεια αυτή κυκλοφορεί χωρίς καμία οικονομική συνδιαλλαγή, χέρι με χέρι, μέσα από στέγια και κατελυμένους χώρους, με αυτόνομα και αντεξωστικά χαρακτηριστικά. Πιστεύω ότι τέτοιες κινήσεις πρέπει να διαφυλαχθούν μακριά από θεσμού που αναπαράγουν τους θεσμούς της σύγχρονης κοινωνίας, είναι και αυτό μια μορφή αντίστασης ενάντια στους ορισμένους από τους πολυάριθμους εκβιαστικούς συμβιβασμού που αναγκαζόμαστε να κάνουμε σε καθημερινότητά μας. Το δικαίωμα στην έκφραση δεν πρέπει να είναι προνόμιο μερικών, αλλά ένα κομμάτι της δικής μας επανάσταση που πρέπει να διεκδικήσουμε και να το διαφυλάξουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Τελειώντας να πω ότι δεν έχει κάποια σταθερή ημερομηνία ε, κυκλοφορία. Ε, ιστορικά να αναφέρω ε, ότι το πρώτο που είχε κυκλοφορήσει αρχές του 2000 ήταν μια συλλογή των κειμένων που είχα βγει μέσα από την εκπομπή καθ' όλη τη διάρκεια της ενάχρονης παρουσίασης της. Το τελευταίο έχει κυκλοφορήσει τώρα, τέλη Μάη του 2016. Ε, να πω ότι το τελευταίο έχει βγει και σε συνεργασία με την... Ε, Τυπογραφική ομάδα, του κολλεκτήβα Ντρουκ, που στεγάζεται στην Τέρα. Και να πω ότι η αγάπη μερίδα του κόσμου, όπου γίνεται η διακίνηση από τον Εύρο μέχρι και τη Γάβδο, κρατάει αρκετά ζεστά τα κάρβουνα, ώστε να διατηρεί στη διάθεσή μου ζωντανή. Ωραία. Εγώ, επειδή διάβασα πρόσφατα το τελευταίο τέφχος και έτσι... Ε, μου άρεσε γιατί δεν, ε, δεν έχει τύχει ας πούμε σε κινηματικό ή πολιτικό επίπεδο να διαβάσω κάποια μπροσούρια, κάποιο περιοδικό που να έχει τέτοιου είδους ιστορίες όπως αυτή ε, του τελευταίου τεύχους από τα Κουρέλια που με πήγε λίγο πίσω στη δεκαετία του 80' Ε, αναφέρθηκε σε μία εποχή που μπορεί να μην την έχω ζήσει ακριβώς, αλλά ταυτίστηκα γιατί ε, όλη αυτή τη μάζοξη στις πλατείες, στους δρόμους, στις πόλεις της Θεσσαλονίκη, με ε, τους πάγκιδες, στα Αφρικιά, ε, θα μπορούσα να πω ότι εντάξει, μπορεί να ανήκω την επόμενη γενιά, αλλά τα χαρακτηριστικά ήταν περίπου το ίδιο. Και φυσικά οι ανησυχίες υπαρξιακές που, πώς να το αποκαλέσω, είχαν οι ήρωες, ας πούμε, τη ιστορίας, ε, είναι ανησυχίες που μπορεί να τους έχει ο κάθε νέος και νέα που έτσι, μπορεί να σκέφτεται λίγο διαφορετικά, να ε, μην θέλει να συμβιβαστεί ας πούμε, με την κατάσταση και τη συνθήκη που ζούμε. Ε, Επίση τώρα η συντρόφισσα, μάλλον επειδή έχεις ζήσει και εκείνη την εποχή και έχεις διαβάσει κιόλας στη... το τελευταίο τεύχος, ίσως θα, θα μπορούσες να πεις περισσότερα πράγματα από μένα. Ναι. Ε, εντάξει, και μένα μου θύμισε μια εποχή που ήταν όλα εντελώς διαφορετικά. Στον ελληνικό χώρο ε, προσπαθούσαμε οι νεολαίοι τότε να βρούμε τα βήματά μας ήμασταν λίγο κάπως ε, ε, κολλημένοι ας πούμε εν μέρη στο παρελθόν αλλά κοιτάζαμε να προχωρήσουμε και μπροστά και ε, υπήρχαν έτσι ήμασταν λίγοι τότε βασικά ήμασταν λίγοι ε, η εποχή του Ντορέ ήταν εκεί ο χώρος ήταν ξέρω εγώ μπορώ να αν μπορώ να τον παραλληλήσω με τα σημερινά εξάρχεια γιατί συνυπήρχαμε διάφοροι ρε παιδί μου και διάφορες κουλτούρες ε, μαζί <coughs> ε, αυτό που ε, συζητήσαμε και μαζί όταν σου είπα όταν με ρώτησες τι σου έκανε εντύπωση ας πούμε και Θέλησατε να κάνετε εκπομπή για το περιοδικό. Σου είπα η εποχή τότε που διάβασα για ανθρώπους γνωστούς, έτσι, που τους γνώριζα ρε παιδί μου, που ε, ήταν φίλοι μου, ήταν παρέες μου και μου είπες χαρακτηριστικά τα φαντάσματα του παρελθόντος. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι όντω ας πούμε τα φαντάσματα του παρελθόντος τα ξαναζωντανεύεις κατά κάποιο τρόπο σε αυτό το τεύχος και μπορώ να πω ότι τα ξαναζωντανεύεις πάρα πολύ καλά έτσι τα, δηλαδή τα φέρνεις στο σήμερα και βλέπουμε ότι εντάξει δεν, δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές της αναζητήσεις που είχαμε τότε με τις αναζητήσεις που έχουμε τώρα με τον τρόπο ζωής ας πούμε τότε με τον τρόπο ζωής τώρα τότε ας πούμε ως νέα κοπέλα και εγώ σε μπαράκια δούλευα με αλίτες έκανα παρέα ας πούμε. θες λίγο <coughs> να αναφερθείς κι εσύ στην εμπειρία σου αυτή ναι. Είσαι λοιπόν κι εσύ από τις εναπομείναντες της εποχής εκείνης. Ε, η αλήθεια είναι ναι, το ότι μαζί με τον βρώμικο αέρα που φυσάει ορισμένε φορές μέσα εδώ πέρα, στα στενά της πόλης, ακούμε και βρισκόμαστε, συναγιόμαστε και με ορισμένα φαντάσματα από την εποχή εκείνη. Ε, να πω το ότι εγώ κατέφηκα... Πλατεία της Ιρογιάννη, τι λέγανε. Ντορέ έχει πάρει το όνομά της από ένα, από ένα καφέ, μπαρ μπορείς να το πεις στις εποχή της που ήταν αρκετά γνωστό. Και στη δικιά μας εναργό, αν μου επιτραπεί, το λέγαμε στο πάρκο του Ντορέ. Είχα κατέβει το 1982. Ε, εντάξει, είχα αγοητευτεί από τον κόσμο που ήταν διαφορετικός και τραβούσα μαζί του έτσι... Ένα, ας το πω, μία, μία σύγκρουση με το υπάρχον, έβγαζε έτσι μία παρονομία. Ε, όλα αυτά βέβαια στις ε, δικές μας, να με επιτραπεί έκφραση, τριφυρές ηλικίε γιατί ο περισσότερος κόσμος ε, εκείνη την εποχή ε, ήταν γύρω στα 15-20 χρονών. Υπήρχε έτσι ένα συνοθήλευμα, το οποίο όμως ε, την περίοδο που κατέβανα εγώ, ήταν και σε αρμονική συνύπαρξη με, με τους υπόλοιπους. Ήταν οι Φρικιά, ε, Μηχανόβη, Τραπεστή. Ε, αργότερα μετά την επιχείρηση Αρετή, μετά το 1984, που είχαν αρχίσει και είναι και τα χοντρά, τα ντράξ, άρχισε να, να αλλάζει κάπως και, α, να το πω, η σύνθεση των θαμώνων αλμοπιτραπεί εκεί πέρα. Ε, υπήρχαν αρκετά έτσι έντονες ε, ιστορίες, οι οποίες κάποιες από ήταν και για Άγρια γουστα, τις οποίες ε, με το πέρασμα του χρόνου είχαμε συνειδητοποιήσει ε, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν τραυματιζόταν και την ε, σημασία τους πολιτικο-κοινωνική, να πω ότι κατά εμέ η δύση της πλατείας ε, Τσιρογιάννη, το πάρακο του Ντορέ, ε, δεν την έφερε τόσο η αρετή. Να πούμε το ότι δεν ξέρω, μήπως πρέπει να πω κάτι για την αρετή. Η αρετή είχε ξεκινήσει, αν θυμάμαι καλά, το 84 από τότε, υπουργό δημόσια yeah, τάξη τον το Δροσογιάννη, ο οποίος ήθελε να κάνει μια καθάριση από τους πάνγκητες στην Αθήνα στην πλατεία εξ τα εξάρχεια και το πάρκο του Ντορέ, εκείνη την εποχή ήταν, ας πούμε, αν να πεις και τη Σαλόνικο στην Μητρόπολη, ήταν ε, τα δύο έτσι κεντρικά μέρη αυτών των ε, αστικών κέντρων, στο οποίο μαζεύανε αυτό το κομμάτι σαν the ground ε, με ποντικοποιημένα συνειδητά χαρακτηριστικά της εποχής εκείνης. Ε, Επιχείρεση αιρετή λοιπόν, γινόταν, ε, ξεκίνησε περίπου 84-85 και στην ε, ε, Θεσσαλονίκη το τραγούδι των εκτό ελέγχου μιλάει ακριβώς γι' αυτό. Θα το ακούσω υποθέτω, και αυτό, αν προλάβουμε στη συνέχεια. Τέλος πάντων, δεν ήταν, να το πω, αυτός που έπαιξε κομβικό ρόλο, γιατί η επιχείρησα αιρετή γινόταν με μεγάλη... σε, μεγά... σε πιο ψυχνή μάλλον, κλίμακα, την περίοδο που ήταν το φεστιβάλ του ελληνικού κινηματογράφου τότε στο... Στην τρίμη και την κοσπονδία, πώ το λέγανε το σήνεμά, δεν θυμάμαι. Το Αριστοτέλειο. Το Αριστοτέ... Όχι, Αριστοτέλειο. Ο Αλέξανδρος Αριστοτέλειο ήταν το, το, το απέναντι, οκ. Ναι. Okay. Δεν θυμάμαι, τέλο πάντων. Αριστοτέλειο πρέπει να είναι, τέλο πάντων. Δεν έχει σημασία. Στο Αριστοτέλειο, yeah. είναι εκεί πέρα που γινόταν. Τότε είτε είχε κάπως πιο μικρή κλίμακα και ήταν μέσα εκεί πέρα μαζεμένο. Δεν είναι όπω τώρα που γίνεται σε διάφορε και έχει πάρει και πιο διεθνή. Yeah. Okay. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο, όλη η πλατεία γύρω από αυτό, το μέρος που γινόταν γύρω από το σινεμά, αυτό συνεθέατρο, αρισοτέλειον, συνετηρέμα και των κοσπουδών, απέντι για το Λευκό Πύργο, για όσους ενδεχομένως δεν είναι από Θεσσαλονίκη, να το προσέχουμε για αυτό λίγο, απέντι για το Λευκό Πύργο λοιπόν, γινόταν πιο έντονη αυτή η επιχείρηση, με απώτερο σκοπό να, φύγει, να, να φύγουν αυτά τα, τα μοιάσματα εισαγωγικά από την πλατεία, έτσι ώστε οι γνωστές σημαντικές προσωπικότητες οι οποίες κατακλείζανε αυτή την περίοδο, τα γύρω καφέ και μπαρ και το σινεμά, να μην έρχονται σε επαφή με, την, με αυτό το κομμάτι της συνολέας και να είναι ελεύθερο προς φωτογράφηση και δημόσιες Σχέσει με του ε, εμπόρου, promoter και του δημοσιογράφου, του καλλιτέχνε του οποίου έρχονταν. Ε, Κλείνοντα λοιπόν αυτή την παρένθεση με την αρετή, να πω ήταν ότι με, με, στο αμέσω επόμενο διάστημα, 85-86, ε, υπήρξε μια, ένα κέρασμα, θα έλεγα, συνειδητά από εμπόρους, dealer, μέσω εμπόρων, dealer από τη γραμμή που είχε πέσει, από τι δυνάμει ε, καταστολή με αποτέλεσμα μέσα σε 1,5-1,5 χρόνια, χρόνια η κίνηση αυτή, δηλαδή βαριά βαριά 87, να έχει σπάσει. Δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο το ότι το να σμπρώχνουνε ε, Χοντρά τράξα, να σπρώχουν τέτοιου είδου ναρκωτικά σε τέτοιου είδου ε, ριζοσπαστικέ αν επιτρέπεται ο χαρακτηρισμό ε, στι ε, ανθρώπων, ιδίω σε τέτοιε αρκετά ε, επικίνδυνε κατά αυτού ε, ηλικίε. Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει κατά εξακολούθηση και στην Αθήνα, αλλά και σε άλλα αστικά κέντρα και εκτό ε, των συνόρων. Νομίζω όμω παιδιά ότι μιλάμε αρκετή ώρα. Ε, μήπως να βάλουμε κανένα δυο τραγουδάκια. Ναι. Ε, ναι. Οκ. Ναι. Okay. Στην εκπομπή αντίσταση κατά τη αρχής συνεχίζουμε την κουβέντα. Εγώ θα ήθελα να να θυμηθώ και από τη δική μου προσωπική εμπειρία ότι πάντοτε τις εποχές πολλές φορές που ε, δεν ζήσαμε ή τις έχουμε ζήσει και έχουν περάσει 15-20 χρόνια τις θυμόμαστε έτσι με νοσταλγία θεωρούμε πολλές φορές ότι ήταν πιο αυθεντικές ξεχνώντας ίσως ότι υπήρχαν και αρνητικά στην εποχή στην συνθήκη στις σχέσεις με τους ανθρώπους δηλαδή καμιά φορά έτσι μπορεί να ορεοποιούμε το παρελθόν είτε το έχουμε ζήσει είτε όχι εγώ προσωπικά α πούμε σε κάποια φάση της ζωής μου όταν διάβαζα για το Κίνημα των ε, χίπης, έβλεπα κάποιες ταινίε. άκουγα μουσική εκείνης εποχής. Θεωρούσα ότι ήταν μια εποχή που δεν την έχω ζήσει και ε, η οποία είχε αυτά τα χαρακτηριστικά που περιέγραψε, ότι ήταν πιο αυθεντική, πιο αγνή. Ε, και έχει συμβεί και με πράγματα που έχω ζήσει και στο παρελθόν. Και να καταργέμαι αυτό που, που ζω σήμερα, ότι τα πράγματα έχουν εκφυλιστεί τόσο πολύ σήμερα. και Αλλά... Μάλλον, αυτό, ίσως, ε, δεν ξέρω αν, συνέχει, αν συμβαίνει και σε σας; Ναι, ε, νομίζω ότι η εποχή εκείνη... Ε, δεν ξέρω αν ήταν πιο αγνή, ας πούμε, και πιο τέτοια. Ε, μάλλον, επειδή τη βλέπουμε τώρα από κάποια απόσταση, εγώ, επειδή την έζησα όλας, μπορώ να πω ότι, εντάξει, δεν υπήρχε και τόση πολύ αγνότητα. Απλά ήταν κάτι το καινούριο. Ήταν κάτι το καινούργιο που ε, μπήκαμε όλοι, ρε παιδί μου, και κάναμε τους πειραματισμούς μας. Αμφισβητήσαμε στην πράξη το υπάρχον. Και κάναμε τους πειραματισμούς μας, ας πούμε. Ήταν ο απόϊχος, ας πούμε, του Μάη του 1968, ήταν κοντά. Θέλαμε... Ε, ας πούμε, υπήρχε αυτή η άνθεση η ρομαντική διάθεση να αλλάξουμε τον κόσμο να τα κάνουμε όλα διαφορετικά αμφισβητούσαμε τους πάντες και τα πάντα το υπάρχον σύστημα, τον τρόπο ζωής των γωνιών μας τα ήθη και τα έθιμα όλα αυτά ας πούμε, που αντιπροσωπεύανε ε, το παλιό έτσι, τα σπάγαμε στην πράξη αλλά εντάξει υπήρχαν ε, και... Αρνητικά πράγματα, σίγουρα, δεν ήταν όλα, ας πούμε, ρόδινα. Αυτό στην Ελλάδα το κίνημα των Χίπης ε, ξεκίνησε ε, το 1974-1975, πολύ δειλά-δειλά, Χίο, Μύκονο, τότε πηγαίναμε... Δεν ήταν η Μύκονος αυτό που είναι σήμερα, με τίποτα... Ε, και η εποχή του Ντορέ ήταν λίγο πολύ η μετά-χύπης εποχή Ήτανε, Ξεκινούσε πάλι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό και σχετικά πούμε, με όσα είπε ο σύντροφο πριν ε, θέλω κι εγώ να πω έτσι δύο πράγματα αν θες έτσι μια... Για, για τα εξάρχεια, ρε παιδί μου, ξέρουμε, το έχουμε πει πολλές φορές ότι εκεί, πούμε, τα ναρκωτικά μπήκαν επί τούτου, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη πολιτική δραστηριότητα, πούμε, και μπήκαν για να κατα, κατασταλθεί κατασταλ, κατασταλ, καταστα, Για να καταστήλουν Για να καταστήλουν την νεολαία, έτσι, και την ε, έκφραση όλης αυτής της αντίδρασης. Στον τωρέ δεν ξέρω αν ήταν αυτή η περίπτωση, αν, ε, ας πούμε, πέσαν τα ναρκωτικά για αυτόν τον λόγο, που ε, <coughs> έγινε κάτι τέτοιο, έτσι, δηλαδή υπήρξαν άνθρωποι, ας πούμε, φίλοι μας και γνωστοί μας, που ήταν άνθρωποι, ξες που, ήταν πολύ ενεργητικοί, ρε παιδί μου, πολύ δραστήρια άτομα που κάποιοι πεθάνανε κιόλας έτσι τους χάσαμε από τα ναρκωτικά όχι ότι δεν πέξαν αυτόν τον ρόλο αλλά δεν ξέρω αν ε, ήταν βαλτά από τους μπάτσους αυτό δεν ξέρω να το πω γιατί νομίζω τότε ας πούμε ε, τις εποχές εκείνες όλοι οι δρόμοι οδηγούσαν κάπως προ την παραλία ξέρεις. πηγαίναμε δεν, δεν μέναμε σε γειτόνια, δεν αράζαμε σε γειτονιές Όλοι οι δρόμοι μας οδηγούσαν κάτω ας πούμε Πριν τον Τωρέ παράδειγμα μαζευόμασταν κάτω παραλιακά ε, Δεν ξέρω, μπορεί να έχεις εσύ να προσθέσεις περισσότερο Εγώ θα συμφωνήσω και με τα και με τους δύο προλαλίσαντες, να το πω κάπω έτσι. Ε, ορισμένοι από εμά ναι, υπάρχει αυτό το, αυτό το αίσθημα να αναπολούμε το παρελθόν με κάποιο ρομαντισμό, με κάποια σαναχώρια. Ε, στο συγκεκριμένο κομμάτι, να πω ότι ε, αυτό έχει να κάνει περισσότερο με την ε, η, έχει να κάνει με την ηλικία που κουβαλάει ο καθένα και με τη δράση και τις ε, σχέσεις τις οποίες έχει καταφέρει να διατηρήσει μέσα σε όλο αυτό το συμφερτό του υπάρχον ε, τη σήμερων εποχή. Σαφέστατα και στις ε, σημερινές εποχές, ε, και μην πω ότι είναι ακόμα πιο δύσκολα και πιο σκοτεινά από εκείνη την εποχή, υπάρχουν οι ανάλογες συνθήκες ε, για να συμβρεθεί ο κόσμος έτσι σε πάρκα, σε πλατείες ή σε στενά ενδεχομένω ε, το χειμώνα. Ε, την εποχή εκείνη απλώ να κάνω μια υποσημείωση ότι ο κόσμος, ε, να μιλήσω για το κομμάτι των πάνγκητων στον οποίο συμμετείχα και εγώ ήμασταν μια εσχρίμιο ψυφία μέσα σε αυτό το μεγάλο το αστικό κέντρο και ε, ήταν η, η εποχή εκείνη είχε στιγματιστεί από αρκετή βία καθότι μην ξεχνάμε τότε υπήρχαν και τα υπολύματα των επενητών. το ο κόσμος, εκτός από τα χαρούμενα ΠΟΠ, άκουγε τα ελληνοορθόδοξα λαϊκά και αυτό το πράγμα δημιουργούσε μια αντιπαλότητα με τον νεαρό κόσμο και τον μικρό σε αριθμό κόσμο, ο οποίος κατέβαινε τα στενάκια τους δρόμους περισσότερο από δυτικά και μια μυοψηφία και αποδομητικά για να κατέβει στο πάρκο του Ντορέου. Τη σημερινή εποχή... Δεν είναι έτσι. Αυτά τα πράγματα έχουν, έχουν ας το έχουν θεσμαθωτεθεί κιόλας άμα θέλει. Βέβαια, όλος αυτός ο μεγάλος αριθμός συντρόφων και παύλα λιτών με την καλή κριτική, άμα μου επιτρέπετε, έχουν φτιάξει και αυτοί τις δικές τους ιστορίες, έχουν κάνει τις δικές τους αντιπροτάσεις. Να πω επίσης ότι μετά τον Δεκέμβρη του 2008 έχουν γίνει πολλές συνελεύσεις γειτονιών. Ακόμα και το καταληψιακό κίνημα Θεσσαλονίκη-Αθήνα έχει, έχει υπερτριπλασιαστεί θα έλεγα. Τώρα, σε σχέση με τα, με τα drugs, με τα οποία αναφερθήκαμε, ε, να πω ότι εγώ είμαι αρκετά πεπισμένο, παρακολουθώντα το χρονικό, στο περίγυρο, στον οποίο κοινόμουνα. Ε, και πώς το λέω αυτό. Δηλαδή, κάθε φορά, στο οποίο εκείνη την εποχή, 82 με 84, ε, ο κόσμος ε, αρχ, είχε αρχίσει πλέον να εντείνει κάπως, ε, έστω άμα και... Ε, ε, και συνειδητά άμαθες ε, με τους κρατικούς θεσμού ε, τη σύγκρουσή του ε, με τον τρόπο που άρμοζε σαφέστατα με τον αριθμό που υπήρχε τότε των ανθρώπων και με τις δυνατότητές του ε, έβλεπα ότι κερνούσανε στην κυριολεξιά φάτσες σταλμένες ε, από τον διάβολο οι οποίοι μέχρι πρώτη δεν τολμούσαν καν να μπουν μέσα στα πάρκα και σε αυτές τις πλατείες ε, αυτό βέβαια σε συνδυασμό το ότι όπως προείπα οι περισσότερες ηλικίε εκείνη την εποχή είχαν, ήταν σε ένα σημείο στο οποίο δεν είχαν, πάρει, δεν είχαν την πύρα ώστε να πάρουν ριζικές αποφάσεις σε σχέση με, την, με τα στεγανά τους. Δηλαδή ε, αυτοί οι δαίμονες ε, τρώγανε τους περισσότερους από εμάς το να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε τα πάντα και έπαιξε ναι, καταλητικό ρόλο, δηλαδή εκεί πέρα που είχαν αρχίσει να γίνονται διάφορες πιο έντονη αυτή η αντιπαλότητα προς μία στο πιο καλύτερη οργ... οργανωτική ας πούμε επιτροπή Έγιναν αυτά τα κεράσματα, γίνανε, αρχίσανε να εισραίουν άλλα άτομα και σταδιακά έσπασε και κάποιοι από αυτούς ε, ακόμα ταλαιπωρούνται ακόμα σέρνονται, κάποιοι από αυτούς αφήσανε το μάτι του το, το κόσμο. Ε, ίσως υπάρχει και μια ισχυρή μη η οποία είναι σε μια αρκετά καλή κατάσταση και τραβάει και αυτήν τον, τον δικό της δρόμο. Δεν ξέρω, μα θέλουμε να πούμε κάτι άλλο. Ε, να αλλάξουμε ε, θέμα του θέματος όχι εγώ δεν ναι εγώ θα θα αναφερθώ τώρα ότι πριν από λίγο καιρό έπεσε στα χέρια μου κάποια άλλα εντυπά του αναρχικού αντιεξουσιαστικού χώρου όπως είναι η αναρχική παρέμβαση και ε, ε, κάποια περιοδικά της ομάδας πρόκληση σε στάση και λίγο έτσι πιο νεότερες θα μπορούσαν πω εφημερίδες ή διαδρομή. Και εκεί πέρα διέκρινα πόσες διαφορές μπορεί να έχουμε με την σημερινή πραγματικότητα. Όταν άνοιγες ένα περιοδικό και έβλεπες καταγεγραμμένες όλες τις, όλα τα νέα, πολιτικά, κοινωνικά διότι δεν υπήρχε το ίντερνετ ή μάλλον τη δεκαετία του 90 μόλις άρχισε να, ε, να υπάρχει, αλλά εντάξει, δεν ήταν στα σπίτια τόσο διαδεδομένο. Τώρα όχι μόνο στα σπίτια, τώρα ο καθένας, ας πούμε έχει και στο κινητό του τη σύνδεση. Και ήταν λίγο διαφορετική ας πούμε, η σύνθεση... ...και των περιοδικών και των εντύπων. Εκτός από τις πληροφορίες και τα νέα... ...η επαφή και οι σχέσεις που υπήρχαν με τους αναρχικούς κρατούμενους... ήταν μέσω αυτών των περιοδικών και εντύπων. Δηλαδή, έστελνε ένα γράμμα... ...ένας φυλακισμένος σε κάποια συλλογικότητα... οποία είχε ένα έντυπο... Και όταν έβγαινε το έντυπο το εκδίδαν, το μοιράζανε με τα χέρι-χέρι ή στα στέκια. Ήταν λίγο πιο δύσκολη η άμεση επαφή. Τώρα με το ίντερνετ κατευθείαν στέλνεις το κείμενο, μέσα σε δύο ώρες έχει ανέβει. Η, τα, σήμερα τα αυτοργανωμένα ραδιόφωνα έχουν αυτή τη δυνατότητα και τους βγάζουν απευθείας και μιλάνε οι σύντροφοι από την φυλακή. Δηλαδή η τεχνολογία έχει προχωρήσει και σε κάποια μας έχει οφελή και μα, δηλαδή τη χρησιμοποιούμε με κάποιο τρόπο, αν και εντάξει, στο μεγαλύτερο μέρο τη α πούμε, την καταριόμαστε και την τεχνολογία και αυτό το τεχνοβιομηχανικό σύστημα. Αυτές οι διαφορές έτσι έχω εντο, εντοπίσει από γενιά σε γενιά. Ε, τώρα δεν ξέρω αν, αν εκείνη την, την εποχή στα αυτοργανωμένα ραδιόφωνα της πόλης υπήρχε αυτή η δυνατότητα της επαφής με τους ε, κρατούμενους όπως γίνεται σήμερα. Αυτό δεν, δεν το γνωρίζω. Ε, εγώ στο το τοπία που συμμετείχα. Ναι, σαφέστατα και υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Ε, βέβαια να πω ότι δεν υπήρχε και η ε, ποσότητα των πολιτικών κρατουμένων ε, οι οποίοι ήταν φυλακισμένοι με το σήμερα ή με το τώρα σε ένα γενικότερο σήμερα. Να πω επίσης ότι ε, το ράδιο τοπία εξέπαιμπε στους 107 και 7 στα FM. Πράγμα που αυτόματα Έκανε πολύ πιο εύκολο την, την ακρόαση από κόσμο, από ποιος ήταν στην ευβίλια του. Από την άλλη, βέβαια, ε, δεν είχε αυτή την ε, ιντερνητική δυνατότητα που, υπάρχουνε, που, που υπάρχει τώρα, που, που αξιοποιούν τώρα τα κινηματικά ραδιόφωνα. Δηλαδή, μπορεί άλλο να είναι, ας πούμε, στην, ε, στη Σεούλα, ας πούμε, Αλία δεν ξέρω εγώ που μπορεί να είναι, και να τις τη συχνότητα, τι συχνότητα <laughs> το ραδιόφωνο το οποίο θέλει να ακούσει και να το ακούει online όλη μέρα μα θέλει. Ε, νομίζω, νομίζω ότι Νέσ ναι, απάντησα. Τώρα ε, θέλει να μιλήσουμε περισσότερο λίγο για το ράδιο το οποίο. Υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Υπήρχαν κάποιε φορέ τι οποίε είχαν γίνει τηλεφωνήματα και είχαν βγει μέσα από την συχνότητα του οποίο αυτό. Πάντως, η δική μου άποψη είναι ότι, εντάξει, όπως περιέγραψες με το ίντερνετ υπάρχει αυτή η δυνατότητα, το να μας ακούει κάποιος και από την άκρη του κόσμου, αλλά και τα FM θα έπρεπε να είναι μια κατάκτηση και των σημερινών αυτοργανωμένων ραδιοφώνων, μια πολιτική κατάκτηση οχι <coughs> με τις άδειε που μπορεί να ετοιμάζει τώρα το κράτος με τις καινούριες άδειε που ετοιμάζει για το ραδιοτηλεπτικό τοπιο αλλά εγώ ας πούμε το ραδιο τοπια το άκουσα πρώτη φορά τυχαία. δηλαδή ενώ να κίνη την εποχή στο χώρο δεν είχα ακούσει κάτι για το ραδιο τοπια και επειδή από πολύ μικρό ας πούμε, ήμουν παιδί του ραδιοφώνου και μ' άρεσε το ραδιόφωνο, έτσι όπως έψαχνα σταθμούς, ε, άκουσα έτσι γιατί ε, εκείνη την εποχή, εντάξει, άκουγα πολύ punk και metal, άκουσα ένα σταθμό ο οποίος, άκου, ε, ο οποίος έπαιζε punk, το άφησα εκεί πέρα και σιγά-σιγά ε, έμαθα, έμαθα, έμαθα πράγματα για αυτό το σταθμό. Τυχαία, χωρί να έρθει κάποιο σύντροφο ή και να μου πει ότι ξέρει, υπάρχει αυτός ο σταθμό ο οποίο είναι πολιτικός, κινηματικό και τέτοια. Εντελώ τυχαία, μου άρεσε η μουσική. Μετά άκουσα και ε, τους παραγωγούς που μιλούσαν και ε, έτσι θα μπορούσα να πω ότι έγινα ένα ακροατή για εκείνη την εποχή. ήταν ε, μια εποχή που γενικότερα έτσι, τα πειρατικά ραδιόφωνα έτσι ε, ήταν εξες, στην άνθισή τους μπορούμε να πούμε ήταν αυτή η εποχή που ανακαλύπταμε μάλλον ε, το ραδιόφωνο ως μέσο αντιπληροφόρησης αλλά και όχι μόνο γιατί ε, Υπήρχαν πολλοί ρε παιδί μου που ας πούμε, εκείνη την εποχή ειδικά με το ραδιόφωνο έτσι Λίγο ξέρω αν θες να βάλεις την εμπειρία σου Οκ, okay. πρώτον να πω ότι ε, προς αποφυγή είναι παρανόηση γιατί έχουν περάσει και γύρω στα 16-17 χρόνια από το, το που έχει κλείσει το Ράδο Το οποίο δεν ήταν επιρατικός ραδιοσταθμός ήταν ένας ε, συλλογικός ραδιοσταθμός ο οποίος είχε στάνταρ έδρα ε, την οποία και οι φίλοι αλλά και οι εχθροί τη ξέρανε Έκανε κάποιες ε, εκδηλώσεις, άλλες ε, μεγαλύτερες εμβέλειες, άλλες μικρότερες εμβέλειες έξω ε, μέσα στην πόλη, εννοώ. Είχε δικτυωθεί με τα αντίστοιχα συλλογικά ε, ραδιόφωνα που είχαν τα ίδια χαρακτηριστικά αντιεργαρχικά, αντισεξιστικά, δηλαδή και αντιξωστικά. Ε, με το Ράδιο Κεβωτός Θεσσαλονίκη και το Ράδιο και σκουφίτσα και το Τυφλοπόντικα στην Αθήνα. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Σε σχέση τώρα με την πειρατική ραδιοφωνία, ε, υπήρχε όντω μια έξαρση αρχές ε, των νέη ε, Ο καθένας μπορούσε να έχει, με, αν είχε μεράκι και ήθελε τη, την τεχνογνωσία να αποκτήσει να βρει την τεχνογνωσία, ναι, του ήταν αρκετά εύκολο, το αναστήσει έναν μικρό ε, πειρατικό σταθμό, ο οποίος ε, σε νορμάλ περίπτωση είχε μία εμβέλεια της γειτονιά του. Σε μεγαλύτερη ε, το πω, κλίμακα θα μπορούσε να πεις ότι έφτανε μέχρι και της περιοχής του. Δηλαδή ήταν ο κοινό μυστικό της γειτονιά, ο οποίος ε, τον πένανε Άντρε γυναίκε να βάζει τα, τα σουξέ τη εποχή, ήταν η παρέα τη γειτονιά, α πούμε, βγαίνανε μετά η μπάτση με τα ραδιογονόμετρα μέσα από τσιπάκια για να βρούνε Αυτό ήταν α πούμε μια πολεμική την οποία προσπαθούσαν να τη ξεπεράσουν οι ραδιοποιέ χωρί να εκπέμπουν ή να εκπαίμπουν διαφορετικέ μέρε και ώρε και ορισμένε φορέ, όταν αυτό ο πόλεμο γεννόταν κάπως πιο χοντρό, αλλάζανε μέχρι και τόπο εμβέλια. Δηλαδή αν πούμε ότι σε στην σταθμό υπήρχαν τρεις άνθρωποι. Μπορεί ο, κάθε φορά να πηγαίνανε σε διαφορετική περιοχή στην ίδια... στη τούμπα, ας πούμε, κάπως έτσι. Οπότε αυτό καθιστούσε λίγο πιο δύσκολο και τον εντυπισμό του. Πάντως, ε, ξαναλώ, το οποίο ήταν ένα, μια συλλογική προσπάθεια η οποία είχε γύρω στα δέκα χρόνια ζωή. Ε, και άμα θέλετε να μιλήσουμε τώρα το οποίο μπορούμε να το κάνουμε αλλά να ακούσουμε και κανένα δύο τραγουδάκια γιατί mm -hmm. μιλάμε αρκετή ώρα. Ας βάλουμε τη γενιά του Χάου που έχουμε ετοιμάσει. Οκ. Okay. στην εκπομπή Αντίσταση κατά της αρχής, Σήμερα κάνουμε μια συζήτηση λίγο από τα παλιά με τον εκδότη του περιοδικού Τα Κουρέλια. Και η κουβέντα σταμάτησε στο ραδιο τοπίο. Πήγε να πει κάτι, αλλά βάλαμε μουσική. Ε, αν ήθελες να ρωτήσεις εσύ κάτι για το ράδιο το οποίο, καλώ. μπορώ να κάνω εγώ να πω ένα μίνι ιστορικό. Δεν ξέρω όπως, όπως ένα, ένα μικρό ιστορικό μετά. Βασικά, έχω και εγώ κάποια πράγματα να πω, αλλά κάνω έτσι ένα μίνι ιστορικό για κόσμο που δεν γνωρίζει ε, για το και... ράδιο και μετά. Το ράδιο το να... λοιπόν, ήταν ένα από τα δυο τα συλλογικά ραδιόφωνα της πόλης της όπω όπως είπα το άλλο ήταν το ράδο φωτός. Το ράδο το οποίο έβγαινε στου 107 και 7 στα FM. Ε, είχε ξεκινήσει η τέλη του 88, αρχές 89 και συνέχισε την διαδρομή του μέχρι Φλεβάρη του 98 στο ξεκίνημά του ε, είχε αρκετά διαφορετικά χαρακτηριστικά από ότι στην, ε, στη συνέχειά του ήταν μια α, πρόθεση, ας το πω, από κάποιους αριστερού, ψυχολόγους αντιορισίες ε, συνείδησης, οι οποίοι και, και ενδεχομένω και κάποιοι ήταν και... Κάποιοι, ήτανε και της ε, κοινοβουλευτικής αριστεράς. Σταδιακά με την πάροδο του χρόνου μπήκανε οι καινούργια άτομα μέσα οι οποίοι ε, διαμορφώσανε κάπως ε, τα χαρακτηριστικά ε, του συγκεκριμένου ραδιοφώνου. Θα μπορούσε να έλεγα ότι πλέον είχε αρχίσει αποκτούσε τα αντεξουστικά χαρακτηριστικά. Ε, υπήρχε μια πιο... Μία από τις πιο έτσι, διαχρονικές εκπομπές ήταν η ζώνητη πληροφόρηση η οποία ήταν και μία από τις πιο χαρακτηριστικές, ήταν μία από τις πιο χαρακτηριστικές εκπομπές του σταθμού γιατί μέσα από τα, τα μικρόφωνα του σταθμού, μέσα από τα μεσημεριανά ωράρια στην οποία είχε η ζώνητη πληροφόρηση στην εκπομπή ε, βγαίνανε και κάποιες επιτροπές ε, κατοίκων, π.χ. μετεόρων, ε, ε, π.χ. τη Αραβισσού π.χ. οι μαθητές τότε με τα μαθητικά που γινόταν με τις καταλήψεις στα σχολεία. Ε, θέλω να πω δηλαδή ότι το στίγμα έβγαινε αρκετά ε, μέσα από, από τη συγκεκριμένη εκπομπή της ζωνικής πληροφόρηση. Ε, Υπήρχαν διάφορες εκπομπές, εκτός αυτού υπήρχε και μια εκπομπή που τη κάνανε παιδιά μόνο με την ε, τεχνική υποστήριξη, τη τεχνική βοήθεια ανθρώπων μεγαλύτερων του σταθμού, μελών του σταθμού σε ηλικία. Ήταν, ε, νομίζω, ο πρώτος σταθμός ο οποίος είχε την προσβασιμότητα σε ανθρώπους με δικές ανάγκες, γιατί είχαμε και ένα μέλος ε, εκεί πέρα, ο οποίος ε, την εκπομπή του την έλεγαν για μια αξιοβίωτη αναπηρία. Το καθιερωμένο ραντεβού του ράδι, το, οποία ήταν, το, φυστεβάλ, το οποίο ήταν τα καλοκαιρινά φεστιβάλ το οποία γινόταν το πρώτο, το δεύτερο, το δεύτερο παρασκευό στο φετοκύριακο του Ιωνίου, αμέσως μετά την λήξη των εξαιτεστικών ε, και ήταν σαν ένα ε, ραντεβού ε, στο οποίο προσκαλιόταν ε, σχεδόν όλες οι ομάδες ομάδες η ταστέκια και καταλήψεις από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, είχαν έρθει, έρθει και συντρόφοι από τη Τουρκία, είχαν έρθει ε, από Σερβία, νομίζω. Ο Αμπέλ Πάθ είχε έρθει και είχε παρουσιάσει το βιβλίο του που το είχε βγάλει τότε μαζί με, το, ε, μαζί με, το, με την εφημερίδα Α. Όχι. Ε, είμασταν ε, χωρί διαφημίσεις. Ε, ήταν ε, συνειδητή και αμετάκλητη αυτή η επιλογή μας να είμαστε χωρί ε, διαφημίσει. Γινόταν αυτοχρηματοδότηση, ε, δηλαδή βάζαμε όλοι λεφτά από την ε, τσέπη μα ε, ή μέσα από κάποιε έτσι, ή, ή, ή κάθε εκπομπή μέσα από την κάθε εκδήλωση που έκανε προκειμένου να πληρώσει τα οικονομικά. Το μεγαλύτερο συνταλγά βέβαια ήταν οι ε, ΔΕΗ. Να πούμε το ότι ένα κομβικό σε σχέση με τη δημιουργία που λέμε μια κομβική στιγμή για τη λειτουργία και για την ε, α, ένδειξη το τι, με, με το ποιους είχαν να κάνουν ε, το τοπία, με το ποιους είχαν να κάνουν ενώ το κράτος, του θεσμού που προσπαθούσαν ε, μέσω πλάγιων, βλέπε π.χ. κατεβάζομαι το της κεραίας ή του ανάλογου λογαριασμού του ΖΕΗ, ήταν όταν πλέον έπρεπε το Ράδο Τοπία να ανεβάσει την κεραία του πάνω στον Χορτιάτη. Πράγμα το οποίο είχε αναγκάσει το σταθμό μετά από την βία καταστολή των ΜΑΤ, πρώτα του Ράδο Τοπία την ίδια μέρα και μετά του Ράδου Κιβωτός, να συγγίσουν για ένα διάστημα περίπου 6 μηνών. Είχε γίνει και ένα δικαστήριο στον κόσμο ο οποίο είχε αντισταθεί αν επιτρέπεται η έκφραση αλλά και είχε φωνάξει το γνωστό Μπαγουδό το οποίο ένα διαχρονικό σύνθημα από αυτά τους χρόνους μέχρι και τη σήμερα εποχή το οποίο ακούγεται ε, το δικαστήριο τελικά το σπανομίζω το, το δικαστήριο τελικά όπως και κάποια άλλα δικαστήρια είχαν γίνει ε, ο, η παρουσία όμως του σταθμού μαζί με την συμπαράσταση και την ελεγγύη του κόσμου, σε ό,τι έχω αναφερθεί μέχρι τώρα, είτε στα καλέσματα για πορείες, είτε στην οικονομική καταστολή, είτε στα μερεμέτια πάνω στον Χορτιάτη, είτε στις οργανώσει των φεστιβάλ, ήταν παραπάνω από αρκετοί. Ήταν πολύ ζεστοί. Είχαμε φτάσει, δηλαδή, να κάνουμε πορεία με 800 άτομα. Την εποχή μιλάμε τώρα πριν... Α, δηλαδή του στείλε 97-96. Ε, κάναμε τρίμερα στο οποίο αρχόταν κόσμος από όλη την Ελλάδα, πως είπα και μπορώ να φτάνεμε και τους 3.000 ανθρώπους εκεί πέρα. Ε, δεν ξέρω μα κάτι μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Προσπαθώ να συμπεριλάβω όσο το δυνατόν περισσότερα σε μια μικρή έτσι, αναφορά. Ε, να συνεχίσω. Θέλει κανείς από εσάς να ρωτήσει κάτι μήπως ή να συνεχίσω. Ένα από τα ζητήματα τα οποία είχαμε βάλει εμείς όπως είχαμε πει ήταν και το αντιμιμιέ και το DIY. Ε, σαν συλλογικότητα το, ρα... το ράδιο το οποίο ε, όπως είχα πει είχε με όλα αυτά που είχα προαναφέρει είχε πει ότι δεν θέλει να συνεργάζεται έστω και με δημοσιογράφους ε, του χώρου. Παράλληλα Είχε προσπαθήσει ε, στι εκδηλώσεις τα τρίμερα και στις άλλες εκδηλώσεις τις οποίες έκανε, στις οποίες υπήρχαν κάποια έξοδα. Μιλάμε για μεγάλες ηχοστήλες τώρα, μιλάμε για εισιτήρια από κόσμο ο ερχόταν εκτός. Ε, που είχε προσπαθήσει να βάζει το εισιτήριο τότε σε τιμή κόστους με ένα σκεπτικό το ότι δεν, δεν ήθελε τέτοιου είδους εκδηλώσει να συντηρούν τα λειτουργικά του σταθμού, Θέλα απλά να βγαίνουν τα έξοδα της συγκεκριμένη εκδήλωση και σε περίπτωση στην οποία αυτά καλύπτοταν τότε τα δίναμε ε, σε κάποιες ε, ομάδες ή σε κάποιες κινήσεις που ζουν την εποχή εκείνη. Π.χ. είχαμε δώσει στους Τούρκους αρνητές ένα ποσό, στους Ζαπατήσεις είχαμε δώσει ένα άλλο ποσό. Στο Ράδο Κιβωτός είχαμε δώσει ένα άλλο ποσό το οποίο χρειαζόταν για να καταφέρει να αυθοποδήσει κι αυτό. Ε, σε σχέση τώρα με το DIY, να πω το ότι τον πρώτο καιρό συνεργαζόμασαν με διάφορα συγκροτήματα τα οποία ε, υπήρχαν κάποια σχέσεις ε, μαζί τους σταδιακά. Ε, με την αλλαγή των, των μελών και τις ε, προτάσεις ε, των, ε, των μελών της Γενικής Συνέλευσης, ε, θελήσαμε να απευθυνόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν ε, πιο κοντά μας και εκτός από την καλλιτεχνική τους ε, πρόταση. Ε, μοιραζόμασταν δηλαδή τις κοινωνικοπολι... τα κοινωνικο... κοινωνικοπολιτικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέζευε, μου πετρέπετε, τώρα το, το τοπία. Ε, αυτό ήταν στο ξεκίνημα του εκείνη την εποχή και ήταν αρκετά ψυχοφθόρο επειδή και μέσα στο συντορικό τη συνέλευση του, του ραδιοτοπία αλλά και από ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τις ίδιες, ε, να το πω, τις ίδιες επιλογές μαζί με μας ε, αναγκαζόμασαν να αρθούμε σε μία ρήξη ορισμένες φορές με πολύ άσχημο τρόπο και προσωπικά αυτό ήταν ένα από τα πιο ψυχοφθόρα, αν με επιτρέπετε, κομμάτια της εποχής. Ε, πράγμα όμως το οποίο το περασπίστηκα και το περασπίζομαι και τώρα. Και πιστεύω ότι μαζί με την ε, Βίλα Μαλίας ε, στην Αθήνα, ε, το ράδιο το οποίο εδώ στη Θεσσαλονίκη και κάποιους άλλους πυρήνες ε, Θεσσαλονίκη και Αθήνα, ε, Α με οι κάποιοι που ακούνε τώρα και έχω άγνοια για κάποια άλλα μέρη, να μου επιτραπεί η λέξη επαρχία, του οποίους αυτή τη στιγμή μου διαφεύγουνε. Ήταν αυτοί λοιπόν οι οποίοι είχαν βάλει τα θεμέλια, το πω, για την DIY σκηνή. Και άμα και για το αντιμιμιέ. Υπάρχουν ε, πάρα πολλά παραδείγματα στα οποία θα μπορούσα να έχω αναφερθεί. Ε, δεν ξέρω, άμα θέλετε να επικεντρώσουμε σε κάτι παραπάνω. Εγώ θα θυμάμαι βασικά, θα ήθελα να σε το ράδιο το οποίο είχε κάποια σχέση, κάποιες άλλες συλλογικότητε με τις συναυλίες που γινόταν στις αρχές ε, της δεκαετίας, του '90. Θα θυμάμαι τώρα έτσι... Είναι λίγο θολές οι εικόνες, εντάξει, γιατί είναι ένα πάρα πολύ μικρός. Ε, σε αρχέ τη δεκαετία του 1990, στη Θεσσαλονίκη, εκεί στο λεγόμενο Πάρκο των Σκύλων, στην παραλία, γινόταν κάποιες συναυλίες με πάνκ συγκροτήματα και, και ορισμένα ροκ. Παραδείγματο χάρη έχουν παίξει και οι τρύπε εκεί, πριν πάνε φυσικά και ε, γίνουν γνωστοί και παίζουν στο Μήλο και σε άλλα μπαρ και άλλες μουσικές σκηνές. Ε, με δηλαδή τρύπε με αντίδραση και με ναυτία, με συγκροτήματα Μπορώ να εποχής. Δεν ξέρω αν, αν θυμάστε, ας πούμε, τι, okay. τι αν, τους συναυλίσετε αν, αν, αν μιλάς για τον πάρκο των σκύλων, το οποίο αυτά τα χρόνια δεν υφίσταται, έχει αλλάξει, ναι. έχει αναδιαμορφωθεί δεν υπάρχει καν, ε, ήταν τα τρίμερα του Ράδου Τοπία. Τα πρώτα τρίμερα τα έκανε το ράδιο το εκεί πέρα στο πάρκο των Σκύλων και τα δύο τελευταία, αν θυμάμαι καλά, τα έχει κάνει στο παραδίπλα πάρκο. Επειδή ένα από του τρόπου, ενδεχομένω ένα από του τρόπου να σκαφιστούν για να ξεφορτωθούν, είναι ότι ξεκινήσανε όλο τυχαίω ε, ένα μήνα πριν ε, ε, την, ε, το φεστιβάλ να κάνουν έργα στο πάρκο των Σκύλων, οπότε εμεί αναγκαστικά. Πήγαμε στο διπλανό, στο κτίριο διοίκησης ε, Πρασίνο, όπως λεγόταν. Μιλάμε, λοιπόν, για αυτά τα πάρκα, στα οποία ε, παίζανε στην αρχή κάποια rock συγκροτήματα, όπως είπες, ε, στο πρώτο πρέπει να είχαν παίξει και οι τρύπε και άλλα έτσι, συγκροτήματα όπως ε, η Blues Wire. Βέβαια, να πω ότι η πρώτη συναυλία έχει γίνει στα, στα πανεπιστήμια με τέτοιου είδου μπάντε. Ε, έξω εδώ πέρα στην. στην πλατεία... Όχι στην πλατεία χημείου, νομίζω, ήταν α... στη φιλοσοφική σχολή από εκεί πέρα, κάπου έχω την εντύπωση. Ναι, εκεί πέρα στη φιλοσοφική σχολή, κάπου άμα θυμάμαι καλά. Πρέπει να ήταν η πρώτη συναυλία. Ε... Ήτανε group του σιλίδροχού, ΝΟΕ, Blues Wire, οι tripes τέλο παντών, και okay, τα οποία. Υπήρχε και μια συνέχεια με κάποια από, τα, με τα, με, με κάποια από αυτά τα συγκροτήματα ε, στις πρώτε, σε, στα πρώτα αυστιβάλτα που είχαμε κάνει. Και επίση εδώ πέρα να πω ότι δεν μιλάω και υποξιωτικά για τα συγκεκριμένα σχήματα καθότι και οι συγκεκριμένοι, άσχημα να σου πω είχαν βάλει και την υπογραφή τους στο ζήτημα με την ΑΕΠ την οποία έχουμε. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο γνωρίζουν ε, την ΑΕΠΗ. Ε, δηλαδή είχαν βάλει την υπογραφή τους ότι εμείς ως καλτέινες που παίζουν που από το ράδιο το οποίο τα τραγούδια μα δεν θέλουμε η ΑΕΠΗ να εισπράττει στο όνομά μας ε, λεφτά πράγμα το οποίο τους είχε φέρει σε ρήξη αυτό okay. όπως όμως ε, προείπα ήδη δυο φορές σταδιακά ε, επιλέξαμε μέσα, μέσα από τη συνέλευση να το αλλάξουμε αυτό το πράγμα και να, να κάνουμε συναυλίες με ανθρώπους οι οποίοι συμμεριζόταν έμπρακτα με τα δικά μας προ, προ, προτάγματα δηλαδή αυτά τα πράγματα που λέγαμε μέσα από το μικρόφωνο είχαμε πει ότι επιτέλου πρέπει να τα κάνουμε πράξη όχι να λέμε άλλα, μέσα από το μικρόφωνο και άλλα να επιχειρούμε να κάνουμε και νομίζω ότι Μέχρι και πέρα που μπορούσαμε να πούμε, να πάμε το είχαμε κάνει. Συγκεκριμένα η αντίδραση πάντως για την ιστορία δεν είχαν παίξει ποτέ μέσα από το Ράδιο Τοπία. Τα κλασικα punk rock συγκροτήματα τα οποία έχουν παίξει είναι η Ναυτία, η Εκτός Ελέγχου, η Γκρόβερ, η Πανικός, η Πίσα και Πούπουλα, η Ανάσα Στάχτη από Αθήνα, η Μπέρθγουρτ. Ε, τέλος πάντων τέτοιου είδου συγκροτήματα και ίσως για να μην γίνομαι και άδικος, τα και όπως ε, γκρουπ των πρώτων και όρο, Last Drive, Make Believe, Deus Ex Machina, και στα τελευταία χρόνια όπως ε, Σμέρνα, ο Χράς Πυροχέτη, Φράξια ε, και να πω ότι δεν ήταν μόνο συγκροτήματα έτσι. Ήταν, ε, υπή, υπήρχαν θεατρικά δρόμια ακριβώς με τα ίδια χαρακτηριστικά, δηλαδή δεν ήταν έτσι αναγνωρισμένοι οι ε, οι οποίοι κανεί τους Δεν πληρονότανε. Βέβαια, ε, όλα αυτά, όπως είπα, το ότι υπήρχε μια, μια διαδοχή ότι, από το πώς ξεκίνησε, το οποίο είχε κάποιες διαφορικά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή στη συνέχεια του σταθμού δεν ήταν το να υπήρχε ε, μέλος του τοπία το οποίο να συμμετέχει σε κάποια ερευδημένη δομικά συνέλευση δηλαδή ούτε εξωκοινοβουλευτική ούτε κοινοβουλευτική αριστερά ε, αυτές οι πληρωμές των συγκροτημάτων είχαν καταργηθεί εκτός των εισιτηρίων σαφέστατα ας πούμε αυτά με το μουσικό κομμάτι και για το πάρκο των σκύλων να ακούσουμε τίποτα. ναι φυσικά It's not my imagination. I've got a gun on my back. I straight, they me why I don't have a normal American guy What is this so straight and me so thin? What is this so straight and me so thin? What is this so straight and me so thin? What is this so straight and me so thin? I close the land of the fridge, take the home of the fridge You gonna call me a queen? Just another human being What is America so straight and me so thin? What is America so straight and me so thin? What is America so straight and me so thin? You're sick and sour, and your justice is alive. And we're gonna fight them till you die. Points this straight and me so bad. put this straight and me so bad. put the straight and me so bad. Where's America's and me so bad. Take out, take out, out. up! What you gonna do? The mafia in blue. Hunting for quid, niggers and you. take up! Pick up! Pick up! I'll die for a switch. the I mean, rich. Ίσως στο στούντιο πάλι αντίσταση κατά τη αρχή, και συζητάμε συζητήσαμε τουλάχιστον έτσι μας έδωσες μια εικόνα το πως ε, λειτουργούσε ένα μέσο αντιπληροφόρησης ένα ραδιόφωνο τότε την δεκαετία 80 και μέχρι 90 καμιά δεκαετία χρόνια ας πούμε περιέγραψε πάνω κάτω το τι εκδηλώσεις έκανε, πως, με τι τρόπο ας πούμε λειτουργούσε. Ε, και μου έκανε, εμένα μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό θέλησα έτσι να αναφερθώ λίγο, στον τρόπο με τον οποίο ε, γινόταν ας πούμε αυτή η οικονομική ενίσχυση, έτσι. Καταρχήν μέσα από τις εκδηλώσεις και μόνο από τα εισιτήρια. Ε, Μάζευανε μα, οι συντέλεστα του ράδιου τοπία χρήματα που ε, είχαν, είχαν ανάγκη και τα υπόλοιπα τα προσφέρανε. ας πούμε, όταν, αν, όταν περίσσευε κάτι, είπε ότι ρε παιδί μου, μό... <coughs> για να βγουν τα έξοδα τη κάθε εκδήλωση, υπήρχε το εισιτήριο. Έτσι, και αν περίσσευε κάτι, το προσφέρατε σε, σε άλλες δομές. Ε, ναι, ε, απλά να συμπληρώσω ένα πράγμα που δεν είναι κατανοητό. Ε, τα λειτουργικά έξοδα του σταθμού τα είχε επομιστεί, τα είχε αναλάβει η Γενική Συνέλευση του σταθμού ε, μαζί με ένα δίκτυο συντρόφων συντροφισών εντός και εκτός, οι οποίοι πληρώναμε τα λειτουργικά έξοδα του σταθμού. Τα, στα τρίμερα, στα φεστιβάλ που κάναμε στις συναυλίες, το εισιτήριο το οποίο βάζαμε σε, αυτά, σε το οποίο το βάζαμε ήταν για να βγουν τα έξοδα της συγκεκριμένη εκδήλωση. Και όταν σε αυτό πλέον βγαίνανε παραπάνω λεφτά, ναι. Τότε δίναμε σε κάποιες άλλες ε, ομάδες που τα είχαν ανάγκη λόγω καταστολή. Okay. Ναι. Αυτό που ναι, αυτό μου έκανε εμένα εντύπωση γιατί προφανώ σήμερα λειτουργεί κάπω αλλιώ, ο χώρο σε σχέση με αυτό δηλαδή γίνονται και πάρτι οικονομικής ενίσχυσης για να καλυφθούν έξοδα ε, λειτουργικά ξέρω εγώ, με τα μηχανήματα όταν χρειάζεται και όλα αυτά ή όταν γίνονται κάποιες εκδηλώσεις για φύσες, ξέρω εγώ, γιατρικάκια και όλα αυτά ε, τα έξοδα βγαίνουν κυρίως από πάρτι, από μπαρ οικονομικής ενίσχυση και όλα αυτά και όταν ας πούμε ε, βέβαια και εμείς συνέλευση συνεισφέρουμε, έτσι, αλλά λόγω της οικονομικής κρίσης μάλλον δεν μπορούμε να το στήριξουμε πλήρως το εγχείρημα, οπότε, εντάξει, είναι ένας τρόπος αυτός. Και όταν, ρε παιδί μου, ας πούμε, αποφασίζει η συνέλευση να προσφέρει να ενισχύσει οικονομικά δείχνοντας αλληλεγγύη σε κάποια άλλη ομάδα ή και σε άτομο πάλι πάρτι οικονομική ενίσχυσης γίνονται ή μπάρ οικονομικής ενίσχυσης ε, αυτές οι πρακτικές ας πούμε ε, δεν παίζανε τότε δεν ήταν όπως είναι σήμερα α πούμε είναι, ξέρω εγώ, είναι δεδομένο ότι θα γίνει κάτι τέτοιο Λοιπόν, αν μιλάμε τώρα συγκεκριμένα για το ράδιο ορισμένοι συντελεστέ εκπομπών ορισμένε φορέ μπορούν να κάνανε κάποιε κινήσει, π.χ. να κάνουν κάποια πάρτι για να καταφέρουν να πληρώσουν τι εισφορές του. Γιατί, όπω είπα, τα μέλη τη Γενική Συνέλευση πληρώνουν τι εισφορές του. Δεν υπομειζόταν όμω τα λειτουργικά έξοδα ε, η, η, η Γενική Συνέλευση, εκτό και αν υπήρχε κάποιο τεράστιο θέμα. Π.χ. κάτι με τη ΔΕΗ κτλ. Οκ. Ε, υπήρχαν δηλαδή κάποιες κινήσεις από μέλη του σταθμού στο οποίο κάνανε τέτοιες εκδηλώσεις ανάμεσα σε αυτός ήμουνα και εγώ που έκανα κάποιες εκδηλώσεις με γνωστά συγκροτήματα με φίλους ε, είχα, έβγαζα μάλιστα για κάτι καστοσυλλογές οι οποίες ακόμα και τώρα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο τα οποία σταδιακά ε, τις κασέτες επέλεξαν να τις ε, σταματήσω όχι και τις εκδηλώσεις που τις συνέχισα μέχρι τέλους αν μιλάμε γενικά για το κίνημα της Σαλονίκης στην εποχή εκείνη θα πω σαφέστατα και γινόταν αλλά όχι με τόση μεγάλη γκάμα ε, γινόταν δηλαδή εγώ από ανέκαθεν θυμάμαι και μάλιστα με ονόματα τα οποία δεν το χωράει ο μας θέλω να πιστεύω τώρα την εποχή εκείνη προκειμένου για, πολιτικούς, ε, για να, πάνε σε λεφτά, να, μαζευτούν, να πάνε σε λεφτά, να μαζευτούν τα λεφτά ώστε να πάνε σε πολιτικούς κρατούμενου και όχι μόνο. Ε, απλά εδώ πέρα θέλω να κάνω ένα διαχωρισμό. Να πω ότι έχουμε πληθύνει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Υπάρχουν πάρα πολλά τα θέματα, τα ζητήματα τα οποία παίζουν. Ορισμένα πράγματα τρέχουμε για να τα προλάβουμε Οι περισσότεροι από μας δυστυχώ, είμαστε σε όχι ιδιαίτερα καλή οικονομική κατάσταση Και θέλω να πω ότι προκειμένου το να καταφέρουν και να καλυφθούν όλα αυτά τα έξοδα βλέπει από του πολιτικούς κρατούμενους Βλέπε από τις συλλογικότητες που έχουν και αυτή τα δικά τους ζόρια Λειτουργικά θέλεις, κατασταλτικά δικαστικά έξοδα θέλει, ας πούμε ε, δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει μια πληθώρα ζητημάτων τα οποία απαιτούν ε, κάποιες ε, απαντήσεις. Μην ξεχνάμε ότι η καλύτερη καταστολή εκτός από την απομόνωση είναι και η οικονομική καταστολή στο πώς θα καταφέρει ένα εγχείρημα, ένα ραδιόφωνο, μια αισθολογικότητα, ένα στέκει άμα θέλει να καταφέρει να ανταπεξέλθει οικονομικά. Ε, οι ταρίφες οι οποίες ρίχνουν ε, στα δικαστήρια, στον κόσμο στον οποίο σέρνουν... Ε, ε, αρκετές φορές είναι εξωφρενικά δισανάλογες, ας πούμε, για, με, με τις κατηγορίες, με αποτέλεσμα το τελευταίο διάστημα, με όλα αυτά που είπα ότι παίζουν ε, αναγκαστικά ο κόσμος επιλέγει και τέτοιους τρόπους ώστε να καταφέρει να, να μαζέψει ε, το χρηματικό ποσό το οποίο χρειάζεται πάντως μην νομίζεις από όσο το έχω συζητήσει με κάποια παιδιά δεν βγαίνουν και τίποτα φοβερά λεφτά δηλαδή ας πούμε τώρα από τις μπίρες, ας πούμε κατάλαβες και από τα οίσχη αλλά ναι είναι και αυτό ένα τρόπος στο οποίο να μαζέψεις ε, κάτι πάντως εγώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μια κριτική για το ζήτημα που συζητάμε να το πω έτσι λίγο απλοϊκά έχουμε πήξει στα πάρτιη τα τελευταία χρόνια. Και αυτό για μένα είναι λίγο αρνητικό για το ριζοσπαστικό χώρο. Γιατί η πάρτι δεν γίνεται μόνο στον αναρχικό αντιεξουσιαστικό. Γενικά και στην... στον ευρύτο αριστερό Πολύ party, πο... Πολύ πάρτι και στην αριστερά. Και ίσως ε, να φτάμε και εμείς σε κάποιο τρόπο και έχουμε δημιουργήσει μια τέτοια κουλτούρα ας πούμε, και ο κόσμος δεν έρχεται ούτε, σπορείς, ούτε στις πορείε ούτε εκδηλώσεις αλλά λειτουργούμε και κάπως lifestyle, δηλαδή κοιτάμε την αφίσα, βλέπουμε, πάρ' ξέρω εγώ στο Πολυτεχνείο, ποιοι παίζουνε, παίζει ο τάδε, οι τάδε μπάντα σπούμε, είναι πολύ γνωστοί, θα πάμε, ισραίει ο κόσμος. Και όχι για Ναι, μπύρες, σουβλάκια, χαμός, μπορεί να βγαίνουν αρκετά χρήματα, δεν λέω, αλλά εγώ θυμάμαι παλιότερα... Γινόταν αρκετές εκδηλώσεις οικονομικής ενίσχυσης, χωρίς ε, live, χωρίς τίποτα. Και έβγαινε το κράνος, ε, βάζανε μέσα σύντροφοι και συντρόφοι χρήματα, υπήρχε ένα σκοπός. Ε, αν αν χρειαζόταν και άλλα χρήματα προσπαθούσαμε και με κάποιο άλλο τρόπο ε, να τα βρούμε ή... Αλλά αυ αυτό το σημερινό δεν ξέρω, με προβληματίζει πολύ δηλαδή το να εγώ θα το πω σήμερα, δηλαδή έγινε μια σημαντική πορεία, ήρθαν οι μετανάστες από τα, από τα κέντρα κράτησης ε, ήταν στην κεφαλή της πορείας ε, τόσα χρόνια ε, μιλάγαμε για το μεταναστευτικό και δεν μας ε, προσεγγίζανε οι μετανάστες και Μα κατηγορούσαν ότι μιλάμε εξ ονόματό του. Τώρα πλέον βλέπουμε ότι υπάρχει μια σύνδεση μεταναστών και ντόπιων, πολιτική σύνδεση και όχι φιλική κοινωνική. Μια πολιτική σύνδεση. Σου βλέπουμε κατεβαίνουμε πολιτικά χαρακτηριστικά σήμερα με, με τα πανώ, με τα συνθήματά του μπροστά στην κεφαλή τη πορεία. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό που έγινε και δεν είχε κόσμο. Και άμα θα γίνει ένα πάρτι εδώ στον Πολυτεχνείο, θα έχει 10 φορέ περισσότερο κόσμο, α πούμε. Θεωρώ ότι χρειάζονται τα, τα, τα, τα χρήματα και έχουμε βρει τον εύκολο τρόπο να τα μαζεύουμε. Αλλά δηλαδή έχει δημιουργηθεί και μία τέτοια κουλτούρα ας πούμε, ο κόσμος πάει μόνο στα πάρτι. Πάει μόνο στα πάρτι και δεν, δεν προσεγγίζει τα εγχειρήματα πλέον τόσο πολύ. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν το έχουμε πιάσει ας πούμε. Δεν έχουμε κάνει και την αυτοκριτική μας να κάνουμε σε μία συνέλευση και να, να δούμε πώς μπορούμε να, να, να αλλάξουμε αυτή την εννοοτροπία. Να δούμε τι άλλα πράγματα πούμε, μπορούμε να κάνουμε ίσως. Ναι, είναι. Έχει γίνει πλέον, έχουμε αλωτριωθεί μέσα στα πάρτι Έχουμε λίγο, νομίζω, χάσει το νόημα και την σύνδεση, πούμε, γιατί δεν... Όταν δεν κοιτάς γιατί γίνεται το πάρτι, για ποιο λόγο, τι θα πας να ενίσχυσεις και κοιτάς ποιο συγκρότημα παίζει, αν σε αρέσει η μουσική ας πούμε, είναι ένα θέμα, έτσι δεν είναι είναι πρόβλημα. Α, ναι, και εμείς στι συνελεύσεις ας πούμε που ε, συμμετέχουμε ή έχουμε συμμετάσχει όλα αυτά τα χρόνια, συνήθως σε τέτοιες συζητησει να λέμε ποιον θα καλέσουμε, δηλαδή βλέπουμε λίγο να έχουμε και συγκροτήματα που θα τραβήξουν ε, κόσμο, δηλαδή ενώ ε, παίζουμε και εμεί με αυτή τη λογική των ονομάτων. Ναι, Μπορεί σήμερα. να προβάλλουμε το αντιεμπορευματικό mm. αλλά έχουμε μία τέτοια αντίληψη έστω πολύ μικρή αλλά mm. και θα, έπρεπε, θα έπρεπε να αλλάξει. Μου φαίνεται γι' αυτό εγώ ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το θέμα γιατί μου, μου φαίνεται ότι από αυτά που είπες πριν και έτσι όπως τα περιέγραψες, ε, ισχύαν διαφορετικοί κανόνες τότε. Ας πούμε. Δεν ήταν ε, τόσο αλλοτριωμένη αυτή η κατάσταση. Όχι, δεν νομίζω ότι ισχύαν διαφορετικοί κανόνες. Ε, από ανέκαθεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα... Ε, με τον κόσμο των χαρακτηριζόμενων ως παρτάκιδων οι οποίοι ερχόταν σε συναυλίες ή, ή σε πάρτι και μάλιστα αυτό ήταν και ένα από τα ζητήματα τα οποία το είχαμε βάλει και μέσα στη συνέλευση του Ράδιου το οποίο δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε συναυλίες, πούμε με 3.000-3.500 άτομα μας ενδιαφέρει περισσότερο το να είμαστε με κόσμο μαζί που μπορούμε να οργανώσουμε να κατεβούμε στον δρόμο να ανταλλάξουμε ιδέε και να αντιπροτείνουμε τα δικά μας τα πράγματα. Αλλά ήταν από πάντα αυτό. Ε, απλώς επειδή τώρα αυτό ίσως γίνει πιο έντονο, ακριβώς για τον λόγο έχω την εντύπωση, δηλαδή, που είπα πιο πριν, ότι υπάρχουν ε, αρκετές συλλογικότητες, αρκετές ομάδε, οι οποίε έχουν και αυτή τα δικά τους ε, τα έξοδα. Ταυτόχρονα υπάρχει αρκετό κόσμο ο οποίος ε, χρειάζεται άμεσα... Ε, Χρήματα εντός και εκτός των τυχών και αυτό το πράγμα γίνεται. Τώρα αυτό που έθιξε ο σύντροφος δηλαδή το ότι έχει να κάνει και με την συνέπεια των ανθρώπων οι οποίοι απαρτίζουν αυτόν τον χώρο γενικότερα ναι αυτό ισχύει όπως και ίσχυε. Δηλαδή χωρίς να έρχονται κατηγορία σε κανένα νομίζω ότι Εντάξει, ένα κομμάτι βάρος πενδεχομένως να το έχουν, με το που δεν έχουν καταφέρει ε, να κοινωνικοποιηθούν με τον τρόπο με τον οποίο θα θέλανε. Από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι ζούμε όμως και σε ένα στιγνά καπιταλιστικό κόσμο. Τα πάντα, δυστυχώς, σαν έξω μας τα πάντα, ε, έξω από τις δικές μας σχέσεις εννοώ, τα πάντα, ε, έχουν να κάνουν με το κεφάλαιο και με τα λεφτά. Ε, και ενώ ενδεχομένως θα μπορούσαμε ε, να έχουμε χειριστεί διαφορετικά κάποια πράγματα, ε, βρίσκουμε αυτό το, σκόπο, αυτό, αυτό το πρόβλημα μπροστά μας. Ε, υπάρχουν πάντως ε, συλλογικότητε, οι οποίοι έχουν καταφέρει και έχουν, κάνει, ε, έχουν μαζέψει το ποσό το οποίο χρειάζεται και με άτομα, προκειμένου για να εκδώσουν είτε για να κυκλοφορήσουν ή για να δημιουργήσουν τα δικά τους ε, τα πράγματα. Αυτά νομίζω ότι είναι μια αρκετά καλά παραδείγματα τα οποία λειτουργούν και σαν απόδειξη το ότι άμα κάποιοι άνθρωποι θελήσουν, θέλουν να πραγματώσουν κάτι ναι θα το κάνουν ας πούμε, εντάξει, Οκ. Okay. Από εκεί και πέρα το πώς επιλέγει ο καθένας ε, η καθεμία ή κάθε συνέλευση αμα θέλετε θα διαχειριστεί ε, τις, τα λειτουργικά, τις οικονομικά ή την ε, οικονομική της ε, αλληλεγγύη, είναι κάτι το οποίο ορίζουν ε, από μόνοι τους αυτοί. Πάντως, ε, επειδή αυτή τη συζήτηση την είχαμε και λίγο πριν την εκπομπή, το θεωρώ λίγο τραγικό, ας πούμε, να συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη σε ένα μήνα, ένα πολύ σημαντικό πολιτικό γεγονός, η διοργάνωση του No Border Camp, και να αναρωτιόμαστε όλοι μεταξύ μας επειδή ξέρουμε ότι η Θεσσαλονίκη τουλάχιστον έχει αδειάσει αυτή τη στιγμή ε, και από φοιτητέ αλλά και από κόσμο πούμε, που μπορεί να έχει μια πολιτική δράση ε, έχει αδειάσει, δεν, δεν, δεν υπάρχουν α πούμε και αυτό φάνηκε στη σημερινή πορεία. Είναι τραγικό να αναρωτιόμαστε αν τελικά το No Border Camp θα έχει συμμετοχή από, από ντόπιου ή θα πλαισιωθεί τελικά μόνο από κάποιους μετανάστες και κόσμο που θα έρθει έξω από Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία. Και μετά να κατηγορηθούμε ας πούμε πάλι πλέον ότι κάνουμε τον κλασικό επαναστατικό τουρισμό ας πούμε και τριγυρνάνε οι με με ταβανάκια από, από πόλη σε πόλη και πέρασαν και από το no border ναι, εγώ είχα, ε, και εγώ είχα την εντύπωση ότι δεν είχε αδειάσει η πόλη αλλά σήμερα διαπίστωσα ότι όντως άδειασε η πόλη ε, να είχε πάρα πολύ λίγο κόσμο σε σχέση ας πούμε, με όλο αυτό που προετοιμάζεται και βέβαια ε, ε, κάτι τέτοια γεγονότα αναδεικνύουν λίγο και τις παθογένειες έτσι, του κινήματος Κάποιος σύντροφος έλεγε μάλιστα ότι περιμένανε χειρότερα, δηλαδή. <laughs> σε σχέση με αυτό που περιμένανε, μια χαρά ήταν ο κόσμος, καμιά διακοσιαριά άτομα. Ε, τώρα, ξέρω εγώ, μπορεί το No Border Camp να στελεχωθεί και να τρέξει Ω επιτοπλίστων με τους συντρόφους που θα έρθουν, ας πούμε, από Ευρώπη κυρίω, Και εδώ οι ντόπιοι να είναι λίγοι, καθότι είναι και σε μια περίοδο που, α, εντάξει, η πόλη είναι άδεια, έτσι, μέσα στον Ιούλιο. Άδεια θα είναι η πόλη. Ε, εντάξει, θα το μένει να το δούμε αυτό, δεν ξέρω. Δεν θέλω να είμαι τόσο απεσιόδοξης. Θα δούμε πώς θα πάει. Να προχωρήσουμε λίγο την κουβέντα και να μας πεις εσύ για τις συναυλίες που ήθελες να αναφερθείς. Κάτι ήθελες να πεις. Ναι, αλλά τώρα μου, μου ήρθε... Να ακούσουμε κάνα τραγουδάκι, ναι. πάλι ένα τραγουδάκι, Καλά. Το... Και πανερχόμαστε σε κάποια ζητήματα που μου ήρθαν τώρα στο μυαλό. και τα κρυακά κελιά σου βράζουν τον δρόμο <συμφρά> Οι πάσοι σε βρίζουν σε εξεργαλίσουν και σου και σου ρόει βρισκήσεις Οι μέρες σου με τρομοκρατία <συμφρά> και σου φόβάσαι τις κύρτες να κοιμηθείς Τα κεντρά, ο ο χρόνος, τα περντά, τη μέρα, πάνε αργά, και διώθεις τους κύπους γύρω, γάζοντα νεύουν Συμπόμονοι είναι στα περάσει, Θα έχεις ήδη ξαπεράσει Τι θα ακροσκήσουν Όσο δεν σ' έχουν μέσα Τι μόλις σε σκέψε θα βγεις Τι Συνεχίζουμε την ε, εκπομπή αν κάποιος ακροατής ή ακροάτρια θέλει να στείλει κάνα μήνυμα στο φωναχτήρι παιδιά ε, στο οτιδήποτε θέλετε να πείτε ε, σχόλιο, παρατήρηση κριτική ή έστω ένα χαιρετισμό ε, εγώ πρόσφατα ανακάλυψα ότι ε, εκεί που έβλεπα παλιά τεύχη και βιβλία. Προσπαθούσα να κάνω ένα ξεκαθάρισμα στο αρχιακό υλικό που έχω. Ανακάλυψα και ένα τέφχος από τα κουρέλια το, το έκτο, νομίζω ποιο είναι. Ναι, το έκτο. Οπότε χάρηκα, γιατί νομίζω ότι είχα μόνο το πρόσφατο. Ε, σε αυτό το τέφχος διαπίστωσα ότι ε, ήταν λίγο διαφορετικά... Αυτά που έγραφες. Είχε κάποιες... Μου άρεσε η πρώτη ιστορία που είναι για κάποιον ή για κάποιον που δυσκολεύεται να σηκωθεί το πρωί και να πάει στην δουλειά. Κάποιες ιστορίες για την αλητία, για τους παράνομους, για την εργατική τάξη. Και θεωρώ ότι... Από τεύχος σε τεύχος υπάρχουν έτσι διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ίσως είναι και σε τι φάση βρίσκεσαι εσύ όταν γράφεις. Και θα ήθελα να μας περιγράψεις κάποια πράγματα. Συγκεκριμένα στο έκτο τεύχος είχα πιάσει θεματική. Ήταν η, πρώτη, η μοναδική φορά που το έχω κάνει με τα Κουρέι αυτό. Έχω πιάσει θεματική την εργασία, το θεσμό της, της εργασίας. Και δεν είχε να κάνει τόσο με τα υπόλοιπα τέφχη. Όντως, έχεις δίκιο σε αυτό. Είχα επιλέξει να ασχοληθώ με την εργασία, επειδή έβλεπα ότι ήταν κάτι το οποίο, ε, όπως και εγώ, αλλά και αρκετό κόσμος, ε, με τις αλλαγές, ε, εργασιακές, κοινωνικές αλλαγές, οι οποίες γινότανε, θα το βρίσκαμε μπροστά μας. Δηλαδή όντας και εγώ κάτοικος αυτής της ε, χώρας, όπως και διάφοροι άλλοι σκλάβοι, βλέπαμε ότι αυτή η ψευδέσιση της ειρηνικής ε, δημοκρατίας στον έντοξο καπιταλισμό είχε αρχίσει και με τρους εμέρες. Ε, και είχα βρει κάποιους άξονες, οι ήθελα να περικλείσω ένα τόσο τεράστιο θέμα. Ε, Τώρα το πρώτο το κουρέλι όπως είχα πει ήταν και τα κείμενα της εκπομπής. Ε, σαφέστατα και παίζει ρόλο τα συναισθήματά μου μαθέλησε ή καάποι πράμα το πέ μεχουν κάν καποιααντύποωση και θέλν κατα πιιαστό με αυτά. ή κάποια πράγματα τα οποία μου έχουν κάνει κάποια εντύπωση και θέλω να καταπιαστώ με αυτά. Υπάρχει βέβαια και μία διαφορά με το τελευταίο το τεύχος που έχω βγάλει το ένατο, το φαντάσματα του παρελθόντος στο οποίο στο τελευταίο τεύχος έχω επιχειρήσει να κάνω ε, μία μονοκόμματη ιστορία με λίγους πρωταγωνιστές, σε αντίθεση ε, με τα προηγούμενα τεύχη, τα οποία είχαν ε, μικρές σύντομες ιστορίες, είτε ερωτικές, είτε ιστορίες underground αμαθέλης, είτε καθαρά πολιτικές επέλεξες το τελευταίο, το να κάνω κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω να σαπάνισα; απάντησα. Όχι, εντάξει. Ναι, μια χαρά. Ναι, και εγώ να το πάω έτσι ένα βήμα παραπέρα. Ε, έτσι γνωρίζοντας, ρε παιδί μου, και βλέποντας ότι μια ραδιοφωνική εκπομπή, ας πούμε, μπορεί να γίνει και έντυπο, έτσι. Ε, σκέφτηκα πώς θα ήταν, ας πούμε, αν αποφασίζαμε εμείς ως αντίσταση κατά της αρχής να αφήσουμε, ας πούμε, το ραδιόφωνο και να ασχολούμαστε πλέον με την έντυπη αντιπληροφόρηση, πώς θα ήταν αυτή η μετάβαση. Και μπορώ να καταλάβω ότι είναι μια μετάβαση που γίνεται ας πούμε, από, τον, ε, ξέρεις, από έναν λόγο που έχεις ε, όχι πάντα βιωματικό πολύ λίγες φορές βιωματικό, κυρίως πολιτικό, κοινωνικό-πολιτικό περνάς πλέον σε ένα πιο, πιο βιωματικό λόγο, έτσι. γίνεται μια τέτοια μετάβαση και αντιλαμβάνομαι ότι θα έχει τις δυσκολίες της αυτή η μετάβαση. Ε, λίγο έτσι να, να πρέπει να είσαι αναφορικός και να τα γράφεις όλα αυτά έτσι, να μην τα μιλάς πλέον. Mm. Νομίζω ότι είναι μια άλλη εμπειρία διαφορετική. Οκ, okay. ε, κοίταξέ εγώ θα σε έλεγα να μην αφήνατε τα ραδιόφωνα... να κάνετε κάτι παράλληλα. Δηλαδή παράλληλα με τα μικρόφωνα θα μπορούσατε... έτσι ξεκινώντας σε απλή μορφή... να βγάζετε για ένα δισέλιδο, τετρασέλιδο... σε μερικά κομμάτια, φωτοτυπία, οκ, okay, και βλέποντας και κάνοντας σε σχέση με αυτό που είπες πριν. Σε σχέση τώρα με τα κουρέλια... εγώ όπω είπα πριν... Εγώ, Έφτασα, έφτασα ξεκίνησα, ξεκίνησα να βγάζω το έντυπο, το φανζίν ε, επειδή αποφα... αποφασίσαμε στην συνέλευση να κλείσουμε το Ραδιοτοπία. Δεν μου άρεσε η ιδέα έτσι, το ότι αυτό το πράγμα που είχα θα τελείωνε. Δεν ήθελα να πάω σπίτι μου, οπότε αποφάσισα. Ε, μου άρεσε έτσι, ας το πω, ηρόκλογο τεχνία. Αισθανόμουν ότι είχα αρκετά πράγματα να πω και είχα αποφασίσει αυτό το χαρακτήρα που είχε εκπομπή, δηλαδή θέλω να πω ότι η εκπομπή ε, αναπεριόδους, είχε κάποια θέματα αντιπληροφόρησης, είχε φιλοξενούμενος, είχε ε, διάφορους συνεργάτες, βγαίνανε κάποιες θεματικές, είτε για καταλήψεις, είτε για τα δικαιώματα των ζών, είτε για το ένφιλο, είτε για τα συγκροτήματα, και το DIY, για τα πυρηνικά, για διάφορα και διάφορα. Αλλά η μορφή η οποία κατέληξα στο ήθελα μετά το δεύτερο τεύχος να δώσω στο, στο κουρέλι ήταν καθαρά βιωματική. Εγώ είχα και κάποια προβλήματα. Δεν είχα πρόβλημα έκφρασης, αν μου επιτρέπετε, ας πούμε. Το πρόβλημά μου το οποίο ξεπεράστηκε, έχω την εντύπωση, ήταν το ότι ε, δεν ήμουν ιδιαίτερα καλός μαθητής. Δηλαδή δεν είχα της, ε, γνώσεις τις οποίες είχαν διάφορες φοιτητή. δεν, δεν, δεν υπήρξα ποτέ μου. Ε, okay. Και κάποια άλλα πράγματα δεν έχω υπήρξει ποτέ μου, πάνω παρακάτω. Ε, και είχα κάποιο θέμα στο συντακτικό και στο ορθογραφικό, ε, το οποίο ξεπεράστηκε καθότι οι σύντροφοι, οι οποίοι ε, με γνωρίζανε σαν άνθρωπο και ξέρανε ε, Αυτά τα οποία ήθελα να περιγράψω, βοηθούσαν με, την, με τη δουλειά τους, με, τη, με τον χρόνο τους, στο να κάνουν αυτού του είδους τις διορθώσεις. Τώρα, σε σχέση με το πόσο δύσκολο είναι το να γίνει ε, η βιωματική αναφορά, ε, σε όλα τα κουρέλια, ε, τα οποία είχα βγάλει εκτός του τελευταίου, αν ξέρεις το πρώτο και το έκτο, όπως είπα, που είχαν κάποιε άλλε θεματικές, δεν αντιμετώπισα κάποιο τέτοιο θέμα στο πώς θα περιγραφούν, γιατί ε, μου ήταν εμένα αρκετά απλό και επειδή αυτή, οι εικόνε οι οποίε περιέγραφα ήταν τόσο αληθινές και τόσο έντονε μέσα στο μυαλό μου, δηλαδή είχα συμμετέχει σε αυτές και κάποιες από αυτές είχαν διατηρήσει τη θέση τους μέσα στη μνήμη μου, ώστε μου ήταν αρκετά εύκολο το να περιγραφούν. Ε, σε σχέση με το τελευταίο τώρα, η δυσκολία θα έλεγα το τι έχει να κάνει με τους διαλόγους. Επειδή, όπως είπα, το τι έχει, έχ, έχω αλλάξει όπως ε, αυτή τη φορά, έχω κάνει μια μια μακριά ιστορία και όταν προσπαθώ με κάποιον τρόπο να καταδείξω τους χαρακτήρες μέσα από κάποιους ε, διαλόγους, αυτό το κομμάτι... Ε, θεωρούσα εγώ ότι ήταν, ε, το ότι ήταν δύσκολο. Έχω την εντύπωση πάντως, αν μιλάμε για το πώς μπορεί ο καθένας να εκφραστεί, ότι ο καθένας έχει ένα δικό του κομμάτι, ο άλλος μέσω ε, κάποιων ποιμάτων, ο άλλος μέσω φωτογραφίας, ο άλλος μέσω ζωγραφικής, ε, μέσω κάποια αθι... θεατρικού μονόπρακτου, κάποια θεατρική μέσω κάποιας θεατρικού κάποια κίνησης. Ε, Εμένα επειδή μ' ε, τα βιβλία, ε, άλλο ξεχάσαμε και του μουσικού. Άλλο μέσω κάποιου ε, τραγουδιού, κάποια ε, μουσική σύνθεση, ε, υπάρχει αυτή η δυνατότητα να εκφραστεί και νομίζω ότι ένα από τα μηνύματα του, του punk rock είναι ακριβώ αυτό. Το ότι δεν θέλουμε, δεν μα ενδιαφέρει το να γίνουμε αστέρε, ε, δεν είναι κάτι το οποίο ε, το αντιμετωπίζουμε παθητικά. Εμεί ήδη να γίνουμε πρωταγωνιστές στη ζωή μα. Εμεί ήδη να διεκδικήσουμε. Ε, τα πράγματα τα οποία θέλουμε και πιστεύουμε να μην αφήνουμε τους άλλους να τα κάνουν για εμάς και τους άλλους να μιλάνε για εμάς και κατά αυτόν τον τρόπο έπραξα δηλαδή θέλω να πω ότι ε, και τα παιδιά τα οποία παίζουν μουσική άμα, θελήσανε, άμα θέλανε να, να κάνουν ένα σχήμα και να βαράνε τα δέρματα της μευράνες δηλαδή να βασινανίζουν τις χιθάρες και να φωνάζουν στα μικρόφωνα θα το είχαν κάνει θα το είχαν κάνει. Το έχουν κάνει. Έχουν επιλέξει την, αυτόν, τον τρόπο, αυτόν τον τρόπο έκφρασης, ναι. Πάντως, εγώ αυτό το ενδεχόμενο δεν θέλω να το σκέφτομαι ότι θα σταματήσουμε την εκπομπή Δηλαδή, καμιά φορά έτσι που έχω σκεφτεί ότι μπορεί, μπορεί να μπουκάρουν οι μπάτσες πούμε, και να τα σπάσουν όλα εδώ μέσα και να... Έχει υποστεί ο σταθμό καταστόλη πριν από δύο χρόνια, όταν την κέρια. Δηλαδή, και έχω, έτσι έχω φέρει σκηνές μέσα στο μυαλό μου ότι μπορεί να σταματήσει η λειτουργία του σταθμού και δεν ξέρω με κάποιο τρόπο να σταματήσει και η εκπομπή. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή που το σκεφτόμουν, εκείνη τη στιγμή είχα και την αίσθηση ας πούμε του απόλυτου καινού ότι ξέρω εγώ δεν υπάρχει ζωή μετά την αντίσταση κατά της αρχής. Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα τον σύντροφο πώς, ε, μπορεί να ένιωσε όταν... Τελείωσε το Radio Utopia και μετά τέλειωσε και εκπομπή τα κουρέλια και σκέφτηκε να κάνει αυτή την, κάνει αυτή την μετάβαση. Και κοίτα, εμείς τώρα μέσα σε 1,5 χρόνο, για να μην βάλω και τις εκπομπές του αντίδοτου, που ήταν γύρω στις 30, μέσα σε 1,5 χρόνο έχουμε κάνει περίπου 50 θεματικές. Όχι απλά 50 εκπομπές, 50 θεματικές. Δηλαδή... Ό... Γραφτούν, πούμε, θα ήταν λίγο δύσκολο μέσα σε 1,5 χρόνο; Όχι να γραφτούν, να, γραφτούν, να γραφτούν. Θέλω να σου πω ότι πεν, όταν έχεις κάνει 50 θεματικές μέσα σε 1,5 χρόνο και ε, ζωή να έχουμε θα, θα συνεχίσουμε στο σταθμό και στι εκπομπές και μπορεί να μαζευτούν 100-150 θεματικές, δεν δε, δε, δε, δε σταματάνε έτσι εύκολα. Δηλαδή αυ, αυτό το πράγμα κάπως το, το, το συνεχίζει μετά. Σίγουρα, σίγουρα. Πάντως, όχι, εγώ ήθελα... Είναι ένα κομμάτι της ζωής σου αυτό. Ε, βέβαια, είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι της ζωής σου και ειδικά πούμε, όταν, ε, ρε παιδί μου, συνεισφέρεις με, με, μέσα από αυτό το εργαλείο που έχει συνεισφέρεις ε, στην αντιπληροφόρηση και στο κίνημα, έτσι γενικότερα. Είναι, πάρα... είναι ένα όπλο στα χέρια μας, θεωρώ. Εγώ απλά ήθελα ε, στην σκέψη αυτή ρε παιδί μου απλά είδα άλλα χαρακτηριστικά και ήθελα λίγο έτσι να τα αγγίξω αυτά τα χαρακτηριστικά μέσα από την εμπειρία του συντρόφου γιατί εντάξει και εγώ δεν ξέρω ας πούμε ε, εγώ υπήρξα άτομο που παλιά έγραφε και έχω πάρα πάρα πολλά γραφ, γραπτά ας πούμε εκφραζόμουν και με την ποιήση και, και με την ε, γραφή, ας πούμε, και με τον, έτσι, με τον γραπτό λόγο. Ε, αλλά νομίζω πλέον έχω περάσει στο επόμενο επίπεδο που εκφράζομαι, μάλλον, καλύτερα με τον προφορικό λόγο, δεν ξέρω... Ίσως... Ε, δεν ξέρω, να μου ήταν λίγο δύσκολο αυτό Και κάτι άλλο που θέλω έτσι να ρωτήσω Με έβγεσαι η περίεργεια, για, γιατί τα κουρέλια ας πούμε Πώς εμπνεύστηκες Κάνε μια προσπάθεια, Κάνε μια προσπάθεια. Τι, τα κουρέλια, τα κουρέλια Ήμασταν τα κουρέλια εκείνη τη περίοδου ας πούμε Οκ. Okay. Ε, θα να πω κάτι πριν, αλλά α, το ξέχασα. Ήζω, το θυμηθείς την πορεία. Οκ. Ε, okay. Με διαφέρει τώρα αυτό το πράγμα. Ε, σε σχέση λοιπόν με το όνομα, με, με το όνομα της εκπομπής... Ε, ο περισσότερος κόσμος ε, το, το έχει αντιληφθεί. Οκ, okay. μάλλον δεν θα έχει ζει την ταινία του Νικολαίδη. Τα κουρέγια τραγουδούν ακόμα. Ah. Η οποία είναι μια ταινία του 79. Έχει βγει πριν από την γλυκιά συμμορία. Και εγώ σε εκείνη την ηλικία την οποία την είχα δει, κοντά στα 15 χρονών όπου ήμουνα, και μάλιστα το σινεμά ήταν και ψωλάδιο, φίλο να ομολογήσω, με είχε τόσο πολύ, ώστε κάθισε και την είδα και δεύτερη φορά. Ε... Οκ, okay. ε, μου έδωσε κάποια μηνύματα παρόλο που εγώ εκείνη την εποχή ε, δεν ζούσα ας πούμε αυτήν την, ε, την παρακμή ας πούμε επιτραπή που ζούσαν ε, μέσα στην ε, ανυπαρξία του στη μοναξιά τους, πνιγμένοι, σε, σε αυτές τις ε, δυνατές αναμνήσεις οι πρωταγωνιστές από τα κουρέγια τραγουδούν ακόμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είχα προλάβει να φτάσω σε αυτό το ηλικείο, σε αυτή την ηλικία την οποία ήταν τότε οι πρωταγωνιστές, όπως είπα ήμουνα 15 χρονών. Είχα, ε, είχα αντεληφθεί πλήρως ε, όλο αυτό το συνέστημα του θανάτου και της ε, απογοήτευσης για το τι με που, που, που είχε κάνει ο, ο Νικολαίδης ως σχηνοθέτης, νεογράφος και παραγωγός. Ακόμα και η ατμόσφαιρα αυτή, η λιτή, η ονειρική ατμόσφαιρα από, τη, από το μηδέν, από το τίποτα που είχε δημιουργήσει τέτοια σκηνικά μαζί με τη γυναίκα το Μαθαίλη, τη Μαρή Λουί, την ε, Παρθολομαίου, μου είχαν καταστήσει τόσο σαφέ ώστε είναι τόσο απλό. Αν θέλει κάτι να κάνει, δηλαδή να βρει πέντε ανθρώπου, δύο κάμερε ε, και ένα δωμάτιο, ένα σπίτι που να έχει μια σχετική ησυχία, ώστε να καθίσει να περιγράψει αυτά τα πράγματα τα οποία έχει ε, στο μυαλό σου. Βέβαια, με την πάροδο του χρόνου ε, συνειδητοποίησα και εγώ το ότι ε, οι σχέσεις οι οποίες είχα τότε στην εφηβεία μου ε, θεωρούσα το ότι αυτή η κοινότητα, η, η, αυτή η φιλία η οποία είχε δημιουργηθεί χρόνο με το χρόνο με τους όλους τους ε, συντρόφους και ανθρώπους που είχα και αν... Κάποιος μου έλεγε ότι ξέρει, σε μερικά χρόνια δεν θα έχει μείνει καν η σκόνη από, όλο αυτό το τοπίο, από αυτές τις καταστάσεις που πιστεύεις τόσο πολύ εσύ. Δεν, θα, δεν έχει μείνει τίποτε. Θα τον ε, θεωρούσα πολύ κακο, κα, κακοκεντρεχή άνθρωπο. Με την πάρατη του χρόνου όμως ε, συνειδητοποίησα το ότι έτσι είναι πραγματικά. Ε, και αυτή ίσως είναι και η κατάρα του έντυπου, από τα κουρέλια, στο οποίο ανατρέχει σε παλιά πρόσωπα, σε χαμένους έρωτες, σε αγαπημένες παραθεντολογικές μουσικές και στέκια, ώστε να, να διατηρήσει α, μια σύγκρουση, άμα το θέλεις, με τον θάνατο, μια σύγκρουση με το υπάρχον, με όλο αυτό που καταδυναστεύει ε, τους περισσότερους υποθέτω από εμάς. Ε, λέω και μια, έκραξη, μια έκφραση μέσα στο κουρέλι, το ότι αν ο θάνατος είναι ιός, τότε είμαστε όλοι άρρωστοι. Ε, εντάξει, εμείς μπορεί να έχουμε εξηγειωθεί με τα μούτρα μας, βλέποντάς τα κάθε πρωί στον ε, καθρέφτη, με τις, ε, με τις ζάρες, με τις ηρετίδες, α πούμε, τις ενδείξεις των καταχρήσεων. Αυτό το πράγμα με κάνει να να αγαπώ, ας πούμε, το, το, τα εναπομείνοντα του περίγυρου μου ακόμα περισσότερο, γιατί είναι ότι έχει απομείνει από αυτό. Αλλά, απ' την άλλη, δεν θέλω να θέλω τυφλό, ότι ε, ο πόλεμος, ο καθημερινός αξιακός πόλεμος, ο οποίος ε, διεξάγεται σήμερα, ε, θέλει να, τον κόσμο να είναι σε μια ετιμότητα. Δηλαδή, ε, προσπαθώ να... Να συμμετέχω και εγώ με τον τρόπο μου σε όλη αυτή τη ρήξη με, το, με, με τον υπάρχον. Πιο παλιά το λέγανε ω ανταγωνισμό, άλλες φορές το λέγανε σύγκριση με τους θεσμικούς ε, παράγοντες. Δηλαδή δεν θέλω να κλείνομαι μέσα, ε, μέσα σε ένα παραθέντολογικό ε, όνειρο και από εκεί και πέρα να θέλω και και αναγνώτο τα όλα αυτά που που υπάρχουν και εξελίσσονται σήμερα. Νομίζω ότι προσπαθώ να κάνω ένα συνδυασμό ε, το συναισθημάτων μου με, τη, με την ε, λογοτεχνία. Αυτά. Ε, εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, ε, έτσι λίγο να μας πει πώ πώς ε, γράφεις αυτές τις ιστορίες. Δηλαδή, θέλω να πω τώρα έχεις ε, Ήδη κυκλοφορεί το τελευταίο τέφχος το ένατο, αλλά ε, για το επόμενο ίσως τέφχος έχεις κάποια πράγματα στο μυαλό σου, έχεις ετοιμάσει, έχεις ε, σημειώσεις ή περιμένεις ε, να, να σου συμβούνε κάποια πράγματα, να ζήσεις κάποια πράγματα ή να σκεφτείς κάποια πράγματα από το, από το παρελθόν και να συνθέσεις τις ιστορίες. Τα περισσότερα, τα προηγούμενα τεύχη έχουν να κάνουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο περιγραφής αναμνήσεων παρελθυντολογικής αφήγησης, να το πω κάπω έτσι. Okay, δηλαδή, μιλάω για το παρελθόν με μια, βιο, με, βιο, με μια βιωματική αφήγηση. Και γι' αυτό, όπως απάντησα πριν, ότι δεν μου ήταν καθόλου δύσκολο το να αναφερθώ σε αυτά. Τώρα για... Το πώς συμβαίνει αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει με τον καθένα. Άλλοι κάθονται και γράφουν ε, τραγούδια, εγώ επέλεξα την έτυπη μορφή. Ε, τώρα σε σχέση με το παρόν, δυστυχώς, όπως είπα και πριν, ε, το παρόν ε, με, το αντιλαμβάνομαι σαν μία έρημο. Και προσπαθώ από μόνος μου να δημιουργώ κάποιες έτσι οάσεις, είτε με συντροφικές, είτε με φιλικές σχέσεις, για να καταφέρω να αντεπεξέλθω σε αυτό το, σε αυτό το πράγμα. Σε αυτή την κόλαση του σήμερα, αν θέλει να το πεις, έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Σε σχέση τώρα με, το είναι, με την γραφή, με το γράψιμο... Ε, Έχω επιλέξει να σταματήσω αυτόν τον τρόπο που έγραφα μέχρι και το 8ο και να προσπαθήσω να γράψω κάτι καινούριο. Δηλαδή, εκείνα τα διέξοδα του παρελθόντος ε, δεν έχουν να προσφέρουν ε, ε, κάτι ακόμα σε αυτό το οποίο θέλω εγώ να εκφράσω. Τώρα, αν έχω κάποιες ιστορίες, να έχω κάποιες ιστορίες τις, τις οποίε θέλω να, να διηγηθώ. Ε, Σαφέσατα και για πάντα νομίζω για όλη μου τη ζωή θα με κυνηγάνε φαντάσματα του παρελθόντος. Όπως και στο τελευταίο το το στο φαντάσματο του, του παρελθόντος, ε, αυτός είναι και ο τίτλος του, ε, περνάνε μέσα πάλι πρόσωπα τα οποία... Δεν είναι στο σήμερα, αλλά έχω επιλέξει εγώ τον τρόπο με τον οποίο θα πλέξω... Αυτό, τον τρόπο με τον οποίο θα κάνω εγώ αυτό το κολλάζ για να δημιουργήσω αυτά τα συναισθήματα τα οποία θέλω να, να περιγράψω μέσα στο, στο περιοδικό. Ε, σαφέστατα και έχω και για επόμενη έκδοση κάποιες ιδέες... αλλά προς το παρόν δεν λέω ακριβώς ε, ούτε καν στον εαυτό μου... Ε, ποια από αυτέ τι ιδέες τα βάλω μπροστά για να συνθέσω... Με το σκεπτικό το ότι μέχρι να καθίσω και μέχρι να, να πάρω απόφαση υπάρχει ένα χρονικό διάστημα το οποίο αυτό θα παίξει καθοριστικό ρόλο, ενδεχομένως με κάποια πρόσωπα ή με κάποιες καταστάσεις τις οποίες ε, θα γνωρίσω, ανάλογα με το τι ερεθίσματα θα πάρω έτωστε να γύρει με ποια από αυτά τα, τις ιστορίες με τις οποίες θέλω να, να ασχοληθώ. Ε, δεν ξέρω να απάντησα. Ναι, yeah, εντάξει. Okay. Να ακούσουμε κανάdio τραγούδια; Ορε. Ναι. Hello folks. I want to introduce you to some really nice geese called the Antinowa League. For you I shall give Στην εκπομπή αντίσταση κατά τη αρχής». συνεχίζουμε ακόμα λίγο την εκπομπή και τη συζήτηση. Εγώ ε, δεν ξέρω αν υπόθηκε αυτό, αλλά ε, μέσα στι ιστορίες ε, του περιοδικού πρωταγωνιστή, σε κάποια ή γράφει α πούμε, συνήθω για τι ζωέ των άλλων, να το πω κάπω έτσι. Okay, μάλλον δεν έγινε κατανοητό. Ε, πρωταγωνιστό, πρωταγωνιστό. Λέω ότι σε αυτέ τι ιστορίε οι οποίε περιγράφονται μέσα στα κουρέλια ήταν η παρουσία, η παρουσία μου, η δική μου παρουσία και τι μεταφέρω στο χαρτί σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο εγώ τι είχα αντιληφθεί. Δεν είναι απαραίτητο όρος όρο δηλαδή θέλω να πω, αν ο πρωταγωνιστή σημαίνει ότι αυτό που παίζει το κύριο ρόλο ή απλά. Την έχει δει να, να διαδραματίζεται. Ε, σε κύριο λόγο έχω να κάνουν με προσωπικά συναισθήματα... τα οποία σαφέστατα και τα έχω βιώσει... Ε, και ενδεχομένω κάποια από αυτά να τα έχω συζητήσει... με σύντοφους ε, συντρόφισσες... Ε, ανταλάσοντα ο καθένας τις δικές του εμπειρίες... Ε, τις δικές του απόψεις... και βγάζοντας τα δικά μας, άμα θες, έστω και προσωρινά πορίσματα. Ναι. Επειδή πριν of the record μιλάγαμε λίγο για την μουσική, το punk, εγώ θα ήθελα να θυμηθώ λίγο και από τη δεκαετία του 90 τουλάχιστον στο, στα live και στον αρχικό αντιεξουσιαστικό χώρο, έπαιζε πολύ punk. Δηλαδή, σήμερα η μουσική, τέλος πάντων στα είναι πιο πολυμορφική, έχει διάφορα είδη, και rock και um, dubstep, reggae, τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ hip-hop, πολιτικοποιημένο. Αλλά τότε ακόμα και τη δεκαετία του 90, αν και το punk ας πούμε ήταν στα πάνω του το 80, αλλά και το 90 έπαιζε και πολλές φορές μόνο punk. Θέλω, έτσι, να θυμηθούμε λίγο εκείνε τις, τις εποχές, λίγο το, τα, τα live που γινόταν στην, στην ιατρική, σε ένα χώρο, σε ένα στέκι που σήμερα δεν υπάρχει, ένας μεγάλος χώρος. Και εγώ από ό,τι θυμάμαι όταν πήγαινα εκεί την περίοδο 97-98, πέζανε συγκροτήματα, πολλοί κόσμοι, ξύλο κάθε φορά έπευτε σίγουρα, δεν υπήρχε περίπτωση. Δυστυχώ και εκεί πέζανε πολλά ναρκωτικά, και εντάξει μπύρο κατάσταση και τέτοια φάση okay. ε, Να θυμηθούμε εκείνα τα χρόνια να αποθέσω ότι είναι κάπως έτσι πιο γενική η ερώτηση έτσι ναι, επει Επειδή μου είπες ε, ε, μάλλον okay. από ό,τι κατάλαβα το punk είναι κάτι σαν την αγαπημένου σου μουσική Οκ okay. ε... Με τη μουσική που έχεις μεγαλώσει ξέρω η αγαπημένη μουσική, εντάξει, για εμένα το punk rock δεν είναι η μουσική, η μουσική βοηθάει στο να κρατάω ζωντανά κάποιες τέτοιου είδου συναισθήματα και να αμνήσεις από την εποχή εκείνη και σαφέστατα ήταν το soundtrack τη καθημερινότητάς μου, πάβαλα καθημερινότητά μας άμα θέλει, στάνει δηλαδή ε, ένα δικό μου κομμάτι για το οποίο υπήρχαν ε, ε, στιγμές μοναξιάς, στιγμές θλίψης, μοναξιά, στιγμές, ε, θλίψη, στιγμές χαράς, στιγμές, ε, στιγμές εξέγερσης, στιγμές έρωτα, στιγμές αλκοόλ κτλ. Τώρα αν μιλήσουμε ε, για τις τωρινέ μουσικές. Ε, καλό είναι και υπάρχει όλη αυτή η πληθώρα. Δηλαδή εντάξει με ένα ποιοί το hip hop ή rap δεν είναι μια μουσική την οποία μπορώ να καθίσω να ακούσω πάνω. Από 20 λεπτά, αλλά παρόλα αυτά αναγνωρίζω όλο το ιστορικό της, καθότι έχω αρκετούς συντρόφους οι οποίοι ε, παίζουν νερά, απασχολούνται με αυτή, με αυτή τη μουσική και όχι μόνο με το break dance και γενικότερα ας πούμε. Αναγνωρίζω ε, τη, τη διαδρομή που έχει κάνει αυτό το είδο, και σαφέστατα έχει, έχει βρει κι αυτή ένα τρόπο στο να μιλάει στους νέους πιστεύω ότι περισσότερο σε νεολίστικο κόσμο αναφέρ, ε, έχει απίχυση η ραπ ε, μουσική. Υπάρχει βέβαια και το καθαρά εμπορικό κομμάτι, αλλά ας μην γίνουμε τώρα αναλυτικά αυτής μουσικής. Νομίζω ε, ότι ε, τη μουσική μπορεί να την κάνει συνδεχομένως και ως ένα εργαλείο. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις κάποια κομμάτια τα οποία κατά με, όπως υπήρχε ή κάποια άλλα, δίσκο και τα λοιπά, τα, λοιπά, τα οποία λειτουργούν εντελώς ε, καταναλωτικά. Μπορείς να τη δώσεις εσύ τη δομή και εσύ το θέμα, τη θεματική την οποία θέλεις, να την εξοποίησεις, δηλαδή προσ... θέλοντας να, να περάσει αυτά τα οποία έχεις να πεις. Ε, δεν το βλέπω προβληματικό το ότι παίζουν, ε, ας το πούμε, διάφορα πράγματα. Ε, τώρα αν μιλούσα προσωπικά εμένα είναι σαφέστατα θα προτιμούσα να άκουγα περισσότερο παλιωμοδίτικες μουσικές και αν όχι παραίτητα πανκ-ροκ έχω διάφορα μουσικά ακούσματα τα οποία δεν είναι και επί του παρόντος τα οποία είναι εντελώς διαφορετικά αναμεταξύ τους σε σχέση με, με τα στέκια που αναφέρθηκε να ε, ξαναδείς ε, στέκια Θεσσαλονίκη η οποία παίζαμε αυτή τη μουσική και μην ξεχνάμε το ότι εκείνη την εποχή 82, 85, 87 κάναμε τη δική μας επανάσταση και σε αυτή την επανάσταση οφείλαμε να τα δώσουμε όλα δηλαδή πιστεύουμε ότι το νόημα της ζωής σαφέσατε την αλητία και το πανκ-ροκ okay. οπότε όλοι καταγινόμασαν με αυτό από το πρωί μέχρι, βρα... μέχρι το βράδυ δεν ήταν σαν αυτό που λένε TV personalities part-time punk δηλαδή το βράδυ 12 με 2 και μετά σπίτι ξανά και αυτό... Εί είχε γίνει από εμά το λαβαρό μας, δηλαδή ότι θα παιζουμε punk rock μουσική, θα έχουμε τα δικά μας στούντια ε, και θα προσπαθούμε να στείλουμε αυτές τις ε, συναυλίες. Συναυλίες βέβαια για να στήσουμε εκείνη την εποχή ήταν αρκετά δύσκολο. Οι περισσότεροι από εμά ήμασταν ε, ε, φτωχοί και ανήλικοι και με τα κόπους και βασάνων καταφέραν οι μισή, οι μισή, τα μισά μέλη του συγκροτήματος να πάρουν κάποιε μεταχειρισμένες κιθάρες και... Έτοιμο θάνατο ενισχυτέ έτσι ώστε να στελεχώσουν κάποια μικρά στούντιο και τα στούντιο αυτά γινόταν και κάτι, α το πούμε, και σαν στέκια. Δηλαδή, μαζευόμασαν εκεί πέρα με τα σκυλιά μα, τα γατιά μα, τα ελάχιστα κορίτσια και τα λίγο περισσότερα αγόρια για να περάσουμε έτσι όπως θέλαμε εμεί τη βραδιά μα. Οι συναυλίες που παίζαμε, ε, που ω συνήθω έμπαινε κάποιο μέσο μεταξύ γνωστού για να μπουν σε κάποιε φοιτητικέ συναυλίε εντό των πανεπιστημίων. Ε, Έπεφτα αρκετό ξύλο και την εποχή με τους κνίτες. Καθότι οι κνίτες, μουσικοί εκτός από έντεχνοι και ρέγγε, δεν διανοούσαν ε, να δούνε. Βλέπανε ε, τα παιδιά του στο δωράκι τα, τα μοιάσματα τέλο πάντων, τους πάγκητες με τα όρθια μαλλιά. Ερχότανε σε σύγκριση, άμα θες κάποιοι από αυτούς, τα βλέπανε και ανταγωνιστικά. Και ήταν αρκετά δύσκολο το να πηγαίνει στις συναυλίες... Ε, Εντάξει, είχαμε βέβαια μια αλληλεγγύη, δηλαδή περιμέναμε να μαζευτούμε όλοι. Ξέραμε ότι είναι να πάμε π.χ. 25 άτομα. 24 περιμέναμε και το 25 ο για να κλείσει η ομάδα, να κλείσει το team για να πάμε όλοι μαζί να ακούσουμε εκτό ελέγχου. Σύχαμα, αυτοί που γίνανε μετά η Γκούλαγκα, η Γκρόβερ κτλ. Τώρα, από στέκια που είχαν άλλοι και πηγαίναμε εμεί, ε, το πρώτο θυμάμαι ήταν στη Νέαπολη, ω επιτοπλίστων τα δυτικά από εκεί πέρα οι περιοχές, ήταν αρκετά μπροστά σε αυτά του είδους σε... <χει> την νεολαία. Ήταν ένα δεύτερο κέντρο να το πω εκεί πέρα. Και είχαν τα παιδιά εκεί πέρυσι στην Άπολη ένα στέκι, το οποίο είχαν, είχαν κάνει κάποιες πανκρόκ συναυλίες. Αργότερα είχαν πάρει και την άδεια και κάνα και έξω στο πάρκο Νεαπόλη μια συναυλία. Ε... Ποια άλλα στέκια θα μπορούσαν να πω ότι έτσι λειτουργούσαν κατά αυτόν τον τρόπο... Έχει κολλήσει στο μυαλό μου τώρα. Πρέπει να υπάρχουν έτσι, πρέπει να υπήρχαν έτσι ακόμα στα οποία πηγαίναμε. Πάτουσε μένα τώρα που μου για στέκια, θυμήθηκα κάποια, κάποιες αναφορές και ιστορίες από πάλιους πάνγκτες που έχω ακούσει για αυτά τα κέντρα νεότητας που είχε ανοίξει επί εποχή Πασόκ. Ναι, στους δήμους που ήταν, στην Τούμπα υπήρχε το νεανικό σταυροδρόμι το οποίο τώρα είναι είναι κατάληψη και βρίσκεται η συνέλευση, συνέλευση αγώνα κατοικών κάτω Τούμπας και μου είχαν πει ότι και σε αυτά γινόταν πάνε ξυναυλίες και πηγαίνανε και έτσι κόσμος και της γειτονία, αλλά και από άλλες περιοχές δεν ξέρω αν γνωρίζετε κάτι τέτοιο εσείς Στη Τούμπα δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια αν έχω περάσει, ενδεχομένως και να είχαν γίνει μια περίοδο κάποιε ε, συναυλίες. Τώρα υπήρχε μια εκείνη εποχή στην οποία προσπαθούσε ο, κόσμο, ο κόσμος, προσπαθούσε ο Δήμο να μαζέψει την νεολαία από τον δρόμο. Το είχε πει και ο Μαστοράκης αυτό στην επο εποχή, χούντας επιτέλους η νεολαία άφησε τον δρόμο και μπήκε στα κλάπ. Προσπαθήσανε με διάφορους τρόπους, δεν τα καταφέρουν όμως, εντάξει. Εγώ θέλω να πω λίγο για την μουσική ας πούμε και το, τον ρόλο που της αποδίδουμε κάθε φορά. Ε, εγώ ας πούμε είμαι της γενιάς της rock, ξέρεις, της ρόκ μουσικης Η punk ήρθε μετέπειτα στην ε, σκηνή για μένα έτσι. Μεγάλωσα ρόκ rock-μουσική Pink Floyd The Purple και όλα αυτά τα συγκροτήματα που υπήρξαν ας πούμε, και την εποχή του Woodstock και μετέπειτα εγώ θυμάμαι την punk μουσική ε, κυρίως έτσι σε στέκια της πόλης ε, όχι απαραίτητα φοιτητικά αλλά σε νεολαϊστικά στέκια της πόλης όπως ήταν ένα ε, μία δισκοτέκ που ήταν κάτω εκεί πίσω από την εταιρεία Μακε... μακεδονικών σπουδών πίσω από το θέατρο βόρειο Ελλάδος, στην Σελήνη που ήταν, ήταν, ας πούμε, το σημείο αναφοράς μας βρισκόμασταν όλοι και όλες κάθε βράδυ εκεί και εκεί, ε, παιδί μου... Ε, Γνω, γνωριζόμασταν, κάναμε φιλίες, ακούγαμε μουσική και μετά τις ε, πολύ πρωινέ ώρες ε, κατηφορίζαμε προς την προξένου Κορομιλά όπου ας με θυμάμαι, δεν ξέρω τώρα να μην κάνω και διαφήμιση υπήρχαν κάνα δυο μαγαζάκια, όχι μπαράκια κυρίως που παίζανε και ροκ και πανκ. Καλά, αυτά μουσική. θα έχουν κλείσει. Οπότε τι διαφήμιση να κάνετε. Όχι, όχι, κάποια υπάρχουν. Δεν έχουν κλείσει. Ναι, βέβαια, ναι. Δεν, δεν έχουν κλείσει ακόμα. όχι. Κάποια επιμένουν. <laughs> αλλά εντάξει, έχουν αλλάξει <coughs> βέβαια χαρακτήρα. Πάντω ε, η νεολαία βρισκόταν. Έτσι, να για ποιά λε. Ναι. Η νεολαία βρισκόταν έτσι σε τέτοιου χώρου που του θεωρούσαμε α πούμε δικού μα χώρου. Μπορεί να ήταν εμπορικά μαγαζιά, αλλά. Θεωρούσαμε ότι ήταν τα underground σημεία της πόλης και τα οποία βέβαια, στα οποία βέβαια χωρούσαν, ας πούμε, οι πάντες. Έτσι, εκεί μπορούσες να βρεθείς με τους πάντες και να ακούσεις τη μουσική που θέλεις. Και έτσι η μουσική για μένα... Ε, δεν έχει, ρε παιδί μου. Η κα... Νομίζω ότι η κάθε χρονική περίοδος είχε και τα δικά της ακούσματα έτσι και, ο... <coughs> και εξε... εξελ... εξελίσσεται αυτό. Α πούμε μετά την uh, punk rock uh, ήρθε η Γκάρατ, αν θυμάσαι, garage music και τέτοια. Μετά ακολούθησε κάποιο άλλο style, <coughs> hip hop, rap, reggae. Καλά, η reggae προϊπήρχε. Και, ξέρω εγώ, metal, heavy metal και όλα αυτά είναι μια αλληλουχία των ειδών της μουσικής που για μένα όλα αυτά τα είδη έχουν κάτι να μου πούνε. Ε, εντάξει, σίγουρα κάθε μουσική έχει τη δική της ε, ιστορία να, να ξεδιπλώσει. Απλά μια σημείωση: η Γκάρα ήταν αρκετά. και ήταν και πριν από το Πανκ γάρας ε, θεωρείται από το ότι έχει ξεκινήσει από το 60 και μάλιστα υπάρχει και, υπά, και κάποιε αψημαχίε για το ποιοι είχαν χαρα, ε, βγάλει πρώτο τον χαρακτήρα. Δηλαδή οι original γκαραζιέριδε Πανκ λένε τα δικά τους, τα γκρουπ του 60 να πούμε. Κάποια αλήθηκα, okay. όχι αυτά που είναι αρκετά γνωστά. Ε, όπως είπα και εγώ ακούω διάφορα μουσικές, okay. ε, πλέοντας να πω σε σχέση με τα στέκια, να πω ότι επιτέλους ε, ε, ε, είχαμε αρχίσει να οργανώνουμε και να συλλογικοποιούμε κάπως έση της ε, ανάγκες μας ε, βρίσκοντας κάποιους χώρους μέσα στα πανεπιστήμια. Το πρώτο μέρος στο οποίο είχε δημιουργηθεί μέσα στα πανεπιστήμια έτσι και είχε μια αυτοδιεύθυνση αν θέλει μια αυτοδιαχείριση ήταν το στέξ στην παλιά φιλοσοφική και ήταν η 3x4 και αργότερα η 3x2 η οποία έκανε συναυλίες. Κατά κόρο παν κρόκα, αλλά όχι και μόνο, έχουν παίξει διάφορες μπάνες εκεί πέρα από rock, από σκα, από ρέγγι, από μέταλλο, από γκάρα. Ε, Αργότερα έγινε το στέκι στο βιολογικό, το οποίο καλά κρατεί και πολύ καλά κάνει μέχρι και τις ε, μέρες μας. για τη είναι την ιατρική που είπες εσύ. Ε, πες τώρα, υπήρχε ένας πύρινας ανθρώπων που δραστηριοποιόταν εκεί πέρα, αλλά δεν είχε κάποια μεγαλύτερη συνέχεια. Και είχε, είχε φέρει βέβαια και γκρουπ όπως η disorder, η όρεξη για τίποτα και μαζευόταν αρκετό κόσμο, είχε μια κάποια... Είχε μια κάποια κίνηση. Δεν ξέρω αν ακριβώ λεγόταν στέκει στην ιατρική, γιατί και πριν από λίγα χρόνια υπήρχε ένα χώρο εκεί στην ιατρική σχολή που ονομαζόταν στέκη στην ιατρική, αλλά δεν είχε καμία σχέση με τον παλιό το χώρο. Ο παλιός χώρος δεν θυμάμαι πως ονομαζόταν, απλά εγώ το ανέφερα ως στέκη στην ιατρική, μπορεί να ονομαζόταν και στέκη στην ιατρική. Και ήταν ένας μεγάλος όμω χώρος. Σαν ήταν. Ναι, και κλειστός. Και μετά νομίζω πρέπει να τον κλείσανε, πρέπει να βάλανε τοίχο. κάπως ε, τον κλείσανε. Και δεν, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σήμερα. Δεν... Καλά δεν γνωρίζω, γιατί yeah. είχα πάει και λίγε φορές εκεί πέρα. Οκ. Okay. Ήταν χαρακτηριστικό την εποχή 97-98 που πήγαινα... Περισσότερε συναυλίες γίνονταν εκεί. Απλά επειδή δεν ξέρω πιάσαμε το μουσικό κομμάτι, θα ήθελα να... να κάνω έτσι και μία παρατήρηση. Δεν νομίζω ότι είμαστε και πολύ εκτός θέματος. Θεωρώ σήμερα η μουσική έχει απολυτικοποιηθεί. Δηλαδή παλιότερα η... τα μουσικά είδη κάποια θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και ως κινήματα, α πούμε, όπως είναι η punk και το hip hop και η ψυχοδελική ροκ τη δεκαετία του 1960. Σήμερα έχουμε μία ε, άλλη κατάσταση στην μουσική, fast food θα λέγαμε, χαρακτηριστικά πολύ έτσι, όχι μόνο δεν είναι πολιτικά, αλλά Ίσως να μην έχει και καθόλου χαρακτηριστικά. Σαν να είναι απρόσωπο η μουσική σήμερα. Να πω. Ναι. Ναι, ναι. Οκ. Okay. Ε, Κοίταξε να τις. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Η Ισχύει με πιο, με πιο λογική. Α, θέλω να πω το ότι οι άνθρωποι οι οποίοι κάθονται και φτιάχνουν τα συγκροτήματα αυτά άμα ε, θεωρούνεται ότι Θέλουν να συγκροστούν με το υπάρχον, θέλουν να κάνουν μια δική τους αντιπρόταση. Ο δρόμος είναι ανοιχτό, όχι okay, όπως ο δρόμος είναι ανοιχτό και τη καριέρα ή τη ευκαιριακή, α το πούμε συνέβρεση. Ε, όταν λες ότι είναι πολιτικοποιημένη μουσική, εν πρώτη έχει να κάνει με, την, με τους τοίχου, εντάξει, με τη θεματική των τοίχων. Ε, σαφέστατο όμω, σε δεύτερο παράγοντα και εξίσου αρκετά μεγάλης σημασίας... έχει να κάνει και η στάση... η οποία κρατάει το συγκρότημα. Δηλαδή θέλω να πω... όλα αυτά τα συγκροτήματα... τα οποία ένα μεγάλος, μεγάλος αριθμό συγκροτημάτων... και όχι μόνο εγχώριων... και ε, εκτός... τα οποία ε, προωθούνται... από κανάλια... που έχουν οι πολυεθνικές... οι εταιρείε δηλαδή... οι οποίε έχουν διάφορα κανάλια... π.χ. MTV... Ε, κάποια άλλα κανάλια και εντό και εκτός τα ραδιόφωνα, τους ραδιοφοροφωνικούς παραγωγούς, με τον τρόπο με τον οποίο προωθούν, τέλος πάντων, τη μουσική, που είναι αυτό το πράγμα ακριβώς που περιέγραψες ως σούπερ μάρκετ. Υπάρχει πάντως μια η διαδρομή η που έχουν κάνει προγενέστερα ε, συγκροτήματα μέχρι και τις μέρες μας, δεν έχει σβήσει, υπάρχει, Θε, θέλω να πω, άμα κάποιοι θέλουν να ξαναβάλουν αυτό το ζήτημα, να κάνουν μια πρόταση το πολιτικοποιημένο, ε, το DIY, ε, ξανά ένα είδος απειλή αν αυτό εμείς θεωρούμε πολιτικοποιημένο, σαφέσατα, και γίνεται. Ε, μπορείς βέβαια να κάνεις και έναν ε, διαχωρισμό. Κάποιο ας πούμε, μπορεί να ακούει κλασική μουσική, μπορεί κάποιο άλλο να ακούει, δεν ξέρω, ξέρω εγώ, κάποιες άλλες μουσικές, blues, ας πούμε, swing, δεν ξέρω. Οκ, okay. Αλλά στον τρόπο με τον οποίο θα θέλει να την προάγει, στον τρόπο με τον οποίο θα θέλει να αντιπροτείνει τέλο πάντων αυτά τα οποία έχει στο μυαλό του, μπορεί να επιλέξει αυτό του όρου και τι συνθήκε στου οποίου θα το βγάλει, θα το ξεφουρνήσει κατά έξω. Ε, δηλαδή δεν έχει να κάνει τόσο με τη μουσική. Δηλαδή και η punk rock μετά από 40 χρόνια, η Diamond A Summer Festival έχουν κλείσει 40 χρόνια ε, από μόνη τη, δεν λέει κάτι. Αν οι άνθρωποι που μόνη της, ε, δεν επιλέξουν τον τρόπο που τον οποίο θα, θα διαχειριστούν όλο αυτό το πράγμα, ε, δεν επιλέξουν να, αν οι επιλογές τους ε, είναι μέσα σε μεγάλες εταιρείες, μέσα σε και τα λοιπά. κτλ. Ε, τότε μιλάμε εντάξει, ότι κάπως όλα αυτά είναι λίγο ε, τετριμένα Και να πω το, ότι το διαδίκτυο έχει και το καλό, έχει και το κακό. Από τη μία μπορείς κάλλιστα να μεταφέρεις ε, σε όλο τον πλανήτη, ας πούμε, αυτά τα πράγματα τα οποία θέλεις να περάσει, ε, είτε τα πείματά σου, είτε τη μουσική σου, τους στίχους σου, είτε το να κανονίσει οι και να απορρίψει τους μεσάζοντες ε, από όπου και αν είναι αυτοί και να αν όσο είναι αυτό ευθύνει, με του δικού σου όρου, τη συναυλία πλάθοντας τη δική σου μουσική. Άλλο τόσο είναι και αρνητικό αυτό, επειδή βλέπεις ότι ε, ο καταιγισμός ανακριβιών και πληροφοριών κατά ταυτόν τον τρόπο με τον οποίο έχουν επιλέξει να, τους, να το διαχειρίζουν. Δημιουργεί μια σύγχυση, δημιουργεί μια πολεπλικότητα ώστε, ώστε να σου κάνουν κάποια απλά πράγματα, να σου φανάζονται σαν εξωγήινα σαν κάτι πολύ απόμακρα, πράγματα το οποίο δεν ισχύει. Δηλαδή θέλει και σε αυτό έναν τρόπο, ας το πω, ε, διαχείρισης. Τελειώνοντας να πω, το ότι να ξαναμιλήσω πάλι για το 82-85, ε, όλοι κυκλοφορούσαμε με την Ενινιντάρα στην Κολοτσέπη ας πούμε και την ανταλλάσαμε με τους φίλους μας, δηλαδή άσημα συγκροτήματα, τα οποία ε, φεύγαν από το γκέτο της γειτονιά και φτάνανε μέχρι την Αθήνα, μέχρι τη Κέρκυρα και λέγαν πω, τι γκρουπάρα είναι αυτή ας πούμε. Και, δε, και μιλάω τώρα και για τοπικά συγκροτήματα. Πόσο μάλλον για συγκροτήματα τα οποία είχαν κυκλοφορήσει δίσκους οι οποίοι ήταν και σχετικά disabled για να τους βρεις. Δηλαδή θέλω να πω, ότι αν οι άνθρωποι επιλέξουν από μόνοι τους να, να, να κάνουν αυτή τη διανομή, τη διακίνηση, κάλλιστα λειτουργεί και, και νινιντάρια κασέτα, παιδιά, <laughs> <laughs> και χωρίς οπτικές σύνες. Αυτό. Ναι. Απλά ε, εγώ δεν αναφέρθηκα στην Ινδία μουσική που... Ακόμα και σήμερα μπορεί να υπάρχουν κινήσει να... αυτοργανωμένη ή αντιεμπορευματικής μουσικής. Ε, αναφέρθηκα πιο πολύ στην εμπορική μουσική, δηλαδή να το κάνω πιο ακριβέ. Ε, σήμερα θεωρώ δεν υπάρχουν νέα γκρουπ ε, αντίστοιχα των Rage Against the Machine, Suicidal Tendencies, System of a Down. Δηλαδή... Εκείνη την εποχή η μουσική βιομηχανία είχε, είχε δώσει έδαφος και πιο παλιά με το ψυχεδελικό ροκ σε συγκροτήματα που βγάζαν και ένα πολιτικό ή κοινωνικό χαρακτήρα. Σήμερα αυτό στην εμπορική μουσική δεν υπάρχει. Δηλαδή η μουσική βιομηχανία, εκτός και αν δεν γνωρίζω, η μουσική βιομηχανία έχει σοπεδώσει αυτό το, το στοιχείο και τα περισσότερα γκρουπ που υπάρχουν είναι... Πιο πολύ βγάζουμε ένα-δύο δίσκου και τελειώνει η καριέρα μα, κάπω έτσι. Ε, εγώ πέρα θα διατυπώσω μία διαφωνία. Δεν νομίζω ότι ευθύνεται η μουσική βιομηχανία γι' αυτό. Η μουσική βιομηχανία ευθύνεται που ανεβήκαν αυτά τα συγκροτήματα που είπε, δηλαδή System of a Down, e, Social Attendances, e, Rachel right Gizemasin. E, εκ του ασφαλού, δηλαδή, να σε τρέφει μια πολυεθνική και εσύ να φτύνει το χέρι που σου ταζει, εντάξει, okay, αυτό σίγουρα σε κάνει number one. Τώρα θα μου πεις τι προτιμάς να λένε οι στίχοι τους, να μιλάνε ενάντια στην κρατική καταστολή και στα πυρηνικά, από το να μιλάνε για την εξουσία των λευκών ας πούμε, θα πω τώρα αν μου βάλεις αυτή τη φάση είναι οκ. Okay, θα πω ξέρω καλά να μιλάνε γι' αυτό. Αλλά ορισμένε φορέ αυτά είναι και... Λίγο επικίνδυνα στο τόπο με το οποίο θέλει να διεχειριστείς εσύ το δικό σου κόσμο και τις πληροφορίες. Δεν νομίζω δηλαδή ότι η μουσική βιομηχανία απαξίωσε αυτό το κομμάτι ας το πω σε εισαγωγικά πολιτικοποιημένο νέο, μην το πω γκραντς, ας πούμε νέο ρόκα γενικότερα. Απλά δεν υπάρχουν καινούργια επιδοφόρα. Τέτοιου είδου συγκροτήματα με την πάροδο του χρόνου ενδεχομένω να ξαναγίνει μια τέτοια ρότα, να ξαναγίνει μια τέτοια στροφή. Προ το παρόν περισσότερο είναι πιο έτσι ε, μιλιάρικα προπ, πούμε, τα ηλεκτρονικά, που ε, πιστεύω ότι ενδεχομένω να υπάρχουν και κάποιοι τέτοιοι αντίστοιχοι. Επειδή στη χουρική ε, θειασόντα, να του πω κάπω έτσι, επειδή εγώ δεν τα παρακολουθώ και ιδιαίτερα, αλλά υποθέτω όλο και κάτι τέτοια θέματα θα υπάρχουν ε, στους στίχους τους νομίζω ότι έχει να κάνει με την, παρακ... με την παρακμή τη συγκεκριμένη μουσικής σκηνής όχι ότι ευθύνεται η μουσική βιομηχανία γι' αυτό αν η μουσική βιομηχανία θέλει π.χ. Beastie Boys, ας πούμε, να του κάνει Νάμπε Ρουάν που παίζανε punk rock και σπάγανε το όργανά του και δεν μπορούσαν να κανονίσουν στην αυλή για του πήρε πολυεθνική και του λένε σπάχτε, σπάστε τα όλα μου κάνετε όπως είχε κάναν τυχού ας πούμε, δεν είναι πρόβλημα, το κάνουν αυτό. Και παρεπτών τους Κιχού μου αρέσουν αρκετά, παρόλο που είναι μότς, ok, τα πάντα, αλλά έχουν πολύ ωραία τραγούδια, μου αρέσουν και σκηνική τους παρουσία με συνέπαιρνε σε εκείνη την εποχή, κάτω. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν κάτι μου αρέσει, θα το ακούσω. Απλά θα κάνω και μια διαλογή στο πώς αντιλαμβάνομαι αυτό, Αυτό. Ναι, και εγώ, και εγώ νομίζω ότι αυτό που έκανε, με πούμε, η μουσική η βιομηχανία είναι όντως να, να μετατρέψει ή να βοηθήσει στο να μετατραπεί ο πολιτικός στίχος και συγκροτήματα, ας πούμε, όπως οι sex pistols που είχαν πολιτικοποιημένο στίχο να τα μετατρέψει σε ένα lifestyle έτσι, δηλαδή να καταντήσουν πλέον lifestyle μουσική και οι στοίχοι τους πλέον να απαξιωθούν για αυτόν τον λόγο, γιατί πλέον ήταν, ξες γίνανε νεροπαιδί μου ε, μόδα, ξες, ένα πράγμα που είναι μια μόδα, έτσι δεν μπορείς να το πάρεις ε, πολύ στα σοβαρά, γιατί λες ε, αύριο θα περάσει μόδα, είναι θα περάσει δηλαδή ε, κατά κάποιο τρόπο Κάνανε, καταφέρανε να καταστήσουν τον επικίνδυνο πολιτικό στίχο ακίνδυνο και να αφαιρεθεί η πολιτική βαρύτητα που είχαν οι στίχοι, ας πούμε, του Ρόντεν ή του... Ε... Πώς τον λέγανε τον άλλον? <συσχελίδι> ο Βίσιος. Εντάξει, <συσχελίδι> ο, <Βίσιος. συσχελίδι> ο Βίσιος δεν έγραφε και τίποτα, μα το ζόρι έπαιζε ο αλλά... <συσχελίδι> Του λέγανε, να απέξει και έπαιζε. <coughs> Αν μιλήσουμε και κάτι πιο τοπικό, θα μπορούσα να, για να το βγάλω λίγο έτσι από το πανκ και αυτά, mm. θα έλεγα, ότι το 38 παράδειγμα ήταν και ο Νικόλας ο Άσημος, έτσι, mm. ο οποίο, όσο καιρό ζούσε έβγαζε τις, τις κασέτες του, τις έδινε από μόνος του με τον τρόπο με τον οποίο αυτόν έχει επιλέξει, στις μετέπειτα, οι κάποια κάποιοι ρωτιούνται «Τι ωραία ο που έγραφε ο Παπα Κωνσταντίνου» λένε και «Τι ωραία τραγουδία που τραγουδούσε η Χαρούλη Αλεξίου» τα οποία ήταν ερμηνείες και συνθέσεις του, του Νίκου του Άσμου ο οποίο βέβαια και αυτός το τελείωμα έπεσε ενέδωσε τέλος πάντων στο δίλημα και υπέγραψε με μια εταιρεία, αλλά είναι πούμε, ένα αρκετά αξιόλογο παράδειγμα Λοιπόν, εγώ λέω να βάλουμε κανένα δύο τραγουδάκια και μετά να το αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά. Έτσι, άμα συμφωνείτε. Ωραία, έχουν περάσει τρεις ώρες. Μια χαρά είναι. two, three, four. Λοιπόν για την αποφώνηση της εκπομπής. Έτσι κι έχουν περάσει τρεις ώρες. Εμείς να σας καληνυχτήσουμε. Την άλλη τρίτη θα έχουμε ακόμα μια θεματική εκπομπή. Και έχουμε και μια ανακοίνωση και μια... Αν να πω το ότι... Τι, πες, τη ναι. πέμπτη, αυτή την Πέμπτη, στην κατάληψη τέρα η τα έχει συνταράτσα μπάρ οικονομικής ενίσχυσης ε, για τους συντρόφους από το Στέκι Μπαρούτι στη Βέρια για δικαστικά έξοδα. Αυτή είναι την ε, Πέμπτη το βράδυ. Εγώ να σας ε, αποχαιρετήσω. είχα αρκετό καιρό έτσι να περάσω τόσο ζεστό έτσι ένα τρίμερο εδώ πέρα. Ελπίζω να έγινε μια αρκετά κοντινή αναδρομή, μια κοντινή περιγραφή σε όλα αυτά τα οποία θίξαμε σήμερα από το αρχές του 80 μέχρι και σήμερα. Να ευχαριστήσω εδώ πέρα του συντελεστές του 1431 και της εκπομπή αντίστασης κατά της αρχής. Να είστε καλά και θα τα πούμε κάπου και έξω στον δρόμο, αντίο από μένα. Και εμείς να σε ευχαριστήσουμε. Ήταν μια ενδιαφέρουσα έτσι, η αναδρομή στο παρελθόν, αλλά υπόθηκαν και πράγματα του παρόντος. Όντω ε, ευχαριστούμε που ήρθες, που ήσουν τόσο συμμετοχικός. Εμένα μου άρεσε αυτό πάρα πολύ. Ε, και... Δεν ένιωσα, πούμε, ότι είχαμε έναν καλεσμένο, ένιωσα ότι είχαμε και έναν τρίτο συμπαραγωγό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμβαίνει σε ένα ελεύθερο αυτοδιαχειριζόμενο μέσο αντιπληροφόρησης. Εντάξει, και εμένα μεταξιδέψανε λίγο στο παρελθόν όλα αυτά που είπαμε και κάναμε και τις αναφορές μας και στο παρόν. Ε, αυτό που μου έμεινε έτσι είναι ότι ε, το παρελθόν μάλλον θα μας στοιχιώνει λες, ε, μέχρι το τέλος της ζωής μας, ίσως. Δεν ξέρω. Αυτό θέλει να το κολάπτει, θέλει να του δίνεις το δίνει στο δικαίωμα. Άμα το αφήνεις να σε στοιχιώνει, ε, θα σε Οκ. Ε, εδώ πέρα καταραμένοι ποιητέ, αν μπορώ να πω τον Πόη και βάλει ας πούμε τους έτρωγε τα σπάργανα, το κοράκι τους ροκάνιζε κάθε μέρα. Ε, πάντως νομίζω ότι έχουμε τις δυνατότητες να βγάλουμε τα κομμάτια τα οποία δεν θέλουμε είναι κάποιες ανοιχτέ πληγέ και να συντηρήσουμε ε, ό,τι θέλουμε να συνεχίσουμε να κουβαλάμε μαζί μας στην υπόλοιπη διαδρομή στον υπόλοιπο δρόμο που έχουμε. Έτσι λοιπόν είναι η επιλογή μας και με αυτό θα καληνυχτήσω και εγώ. Θα πω να στείλουμε την αλληλεγγύη μας στα χμάλωτα συντρόφια μας που περνάνε από δικαστήρια περιμένουν αποφάσεις αυτές τις μέρες. Ε, και την καλή νύχτα μας θα τα πούμε την άλλη Τρίτη. Καλό βράδυ.